Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Πολύ χαίρομαι που είμαστε πάλι εδώ. Μια φορά έκανα μια διάλεξη που είχε έτσι πολιτικό αυτό. Ε, και είχα μαζευτεί. Όλοι οι Δήμοι των Μεσογείων, Σπάτων, Μαρκοπούλου, φτωχού, ε, ε, ε, όταν μου λέει λοιπόν η διοργανώτε, ότι κοίταξε να ξέρει να προσφωνήσει. Ε? Λέω. ξέρω, λέω. Καλύφθη κάτι ιδιαίτερο Δεν βέβαια μου λέει. Το δήμα θα το πεις έτσι, τον, τον Μητροπολίτη θα το πεις έτσι. Θα το, το, το πεις έτσι. <ΣΣΣΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣ> Καλή με, να τα γράψω. Και βγάζω ένα κατεβατό, α πούμε προς όλοι, και της να πω, η εισήγηση είναι μισή ώρα. Άμα εγώ φάω ένα τέταρτο, να κάνω για τον καθένα διαφορετικά την εισήγηση, να μην πω καθηκερικό. Θα παρεξηγηθούν, ναι. Θα <ΣΣΣ> παρεξηγηθούν, <Ά>, ναι, ναι. Ναι, ναι. Πάστε, αυτό είναι ένα πανόραμα της που κάνουμε σήμερα και την επόμενη φορά και την προηγούμενη. Την επόμενη θα εστιάσουμε στο Vermeer και στη σχολή του Delft, το άλλαξα λίγο, γιατί σκέφτηκα το, το, το χώρι σας ενότητες και έλεγα να, να δούμε τις διαδικές να δούμε τα, τα πολυπρόσωπα πορτρέτα, να δούμε τις αρκογραφίες, να δούμε, να δούμε τα εσωτερικά, να δούμε και μετά σκέφτομαι με Λέω την κρατερίνα θα την βάλεις, ναι, ναι, ναι. νεκρή φύση Φίσου. δεν είναι ακριβώς. Ζανρ, ηφογραφικό ε, θέμα δεν είναι γιατί δεν αυτό; Το σε καμία περίπτωση σε αυτο... λέω, πού να Όχι, <συσχε> <Λέει, Φίσου>. ε, <συσχε> <ό, συσχε> <ό, συσχε> το θα κάνω το κομπερνέρι της σχολής του Δεύτερ, το, γιατί το, είχα μια πάρα Λονδίνο και η Ουάσιγκτον πήγαιναν μετά ο Βερμέα και η σχολή του Ντέλφτ που είχε μέσα εκτό από το Βερμέα που είχαν μαζέψει όσου περισσότερο μπορούσαν, είχαν μαζέψει και όσου περισσότερου Κάρεντ Φαμπρίδιου μπορούσαν. Οπότε εκεί πάλι ήταν αποκλειστικά. Θα ήταν την επόμενη φορά. Οπότε θα πει ο Βερμέα και η σχολή του Ντέλφτ. Βερμέ, πίτερ τον Κόκ, Κάρεντ Φαμπρίδιου, γιατί είναι λίγο ιδιαίτερη αυτή η σχολή τώρα, έτσι δεν ακριβώ ακριβώς με την ΕΝΣ αλλά μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα που είναι κυρίως η έμφαση στις απλές καθημερινές στιγμές και η αξιοποίηση της οπτικής, πάρα πολύ, και η αξιοποίηση του φωτός. Πολύ περισσότερο από ό,τι στο Χάρλεμ, ας πούμε, στο Άμστερνταμ που ήταν πιο, έτσι, πιο μεγάλες πόλεις, πιο εμπορικά προσανατολισμένη πελατεία, Είδαμε το κορίτσι με το ποτήρι το κρασί από το βερολίνο την άλλη φορά και μπήκαμε λίγο σε ένα τα χαρακτηριστικά της Ολλανδικής Ζωγραφικής που είναι α, η λεγόμενη οικονολογική μεθοδολογία προσέγγιση. Δηλαδή η Ολλανδική Ζωγραφική έχει πολλά χαρακτηριστικά, πολύ δικά της. Ένα από αυτά είναι το ότι ε, όπως και η προηγούμενη Ζωγραφική, η Φλάμανδική του 15ου αιώνα δηλαδή, είναι γεμάτι από συμβολισμούς, δηλαδή για αυτούς οι τέχνη δεν είναι να απεικονίσουν απλώς κάτι, αλλά να δείξουν μία γωνιά της πραγματικότητας η οποία εμπεριέχει αντικείμενα, γεγονότα και πράγματα που κρύβουν και μία δεύτερη αφήγηση. Πρώτη φορά τη δεκαετία του 1930, ο Έρβιν Πανόφσκι, ένας θεωρητικός, ε, έβγαλε ένα βιβλίο, Studies of Iconology, τώρα δεν τον καρσταντικά, αλλά μεταφράστηκε αμέσως, ε, μελέτες οικονολογίας και μέσω αυτού του όρου, οικονολογία, μελετούσε ακριβώς αυτό που λάθος λέμε συμβολισμό, ας το πούμε λίγο πιο σωστά, τα κρυφά νοήματα που κρύβονται πίσω από κάθε αντικείμενο και κάθε μορφή. Ε, και η καλλιπιτέχνη βέβαια έχει τέτοια στοιχεία, και πολύ συσνά όλοι, πολλοί μορφόν τέχνεις, αλλά εδώ είναι πάρα πολύ ωραία διότι ε, σου δίνουν την ψευδέστηση ότι αυτό που βλέπεις είναι ένα κανάτι και νομίζω ότι βλέπεις απλά ένα κανάτι και επαναπάδεσαι. Ενώ όταν βλέπεις μια αφρικάνικη μάσκα που δεν μοιάζει καθόλου με πρόσωπο και έχει κάποια χαρακτηριστικά για κάποια σημάδια, καταλαβαίνεις ότι αυτά κάτι συμβολίζουν για το μυητικό στάδιο στο οποίο φορούσαν αυτή τη μάσκα και για την κοινωνία κτλ. Όταν βλέπεις κάτι τόσο φωτογραφικά ρεαλιστικό ε, πολύ δύσκολα ψάξεις να βρεις και κάτι άλλο. Οπότε είναι συναρπαστικό αυτό που έκανε ο Πανώσκη. Σήκωσε βέβαια μια πολύ μεγάλη φύημα θεωρητικών αντιρρήσεων ε, αλλά εδραίωσε κατά κάποιο τρόπο μια, έτσι, ένα παρακλάδι της ιστορίας τέχνης που το λέμε εικονολογία και συνέπεσε λίγο και με την ευρύτερη διάδοση της σημειολογίας που στα πρώτα χρόνια του αιώνα είχε εμφανιστεί σε σχέση με τη γλωσσολογία, με τους γλωσσολόγους, κυρίως τον Φερδινάλιο σύρ τους Ρώσους και όλους αυτούς, οπότε εμπλέκεται λίγο και με την έννοια του σημείου. Κάθε δηλαδή μορφή που έχουμε ένα σημείο που παραπέμπει σε κάποιο σημενόμενο και αυτό το σημενόμενο δεν είναι αλά, το αντικείμενο που είναι, αλλά μπορεί να είναι και κάτι άλλο που μπορεί να είναι ένα, δύο ή πολύ περισσότερα πράγματα. Θα τα πούμε αυτά, γι' αυτό είπαμε αυτή την αναφορά στο Vermeer και μετά είπαμε ότι θα ασχοληθούμε με το Rembrandt και ρίξαμε μια πιο προσεκτική ματιά στο ευρύτερο έργο του που έχει πάρα πολύ όμορφα σχέδια, χαρακτικά, πολύ ατμοσφαιρικά, αλλά κυρίως λάδια πάνω σε μουσαμά και ξύλο, διότι χειρίζεται το φως με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο και το βλέμμα του ζωγράφου και κατ' επέκταση και το δικό μας πλέον ως θεατών, με έναν τρόπο που αγκαλιάζει αυτά που απεικονίζει και τους προσδίδει το νόημά του μέσα από το χειρισμό των ζωγραφικών μέσων. Οπότε, με το Ρέμπραντ και την αφορμή των 350 ετών από το θάνατό του που ήγηρε μια σειρά από επαιτειακούς εορτασμούς σε όλα τα μουσεία του κόσμου αποφασίσαμε να ασχοληθούμε και εμείς με αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και είδαμε λίγο και σε θεωρητικό επίπεδο τον τρόπο με τον οποίο πάρα πολλές φορές είτε τα γεγονότα της εποχής του είτε ο θεωρητικός λόγος για αυτά συνεισφέρει στη βαθύτερη κατανόηση των έργων. Την πρώτη τελευταία φορά είπαμε του κύκλου θα δούμε την πολύ όμορφη έκθεση που φέρανε τώρα στο Ρέξ Μουζέου με αντιπαράθεση Ολλανδών και Ισπανών ζωγράφων και σχολιάσαμε ένα από αυτά τα πολλά παραδείγματα των πολύ όμορφων αντιπαραθέσεων ανάμεσα σε Ισπανικά και Ολλανδικά έργα και είπαμε ότι θα το κλείσουμε με ένα after rebrand που θα δούμε πώ επηρέασε κατοπινούς καλλιτέχνες από ζωγράφους και χαράκτες μέχρι κινηματογραφιστές ε, και φωτογράφους. Αυτός είναι ο κύκλος. Και αρχίσαμε να βλέπουμε... Α, επίσης είπαμε ορισμένα πράγματα για το context το κοινωνικο ιστορικό ότι η Ολλανδική τέχνη είναι πολύ ιδιαίτερη και πολύ σημαντική διότι η Ολλανδία ως Οντότητα κρατική προκύπτει μέσα από έναν οκδοικονταετή πόλεμο που είναι πάρα πολύ επίπονος ε, κατά τη διάρκεια του οποίου είναι πάρα πολύ μεγάλη η κοινωνική και θρησκευτική αναταραχή και μας κάνει εντύπωση πως σε μια τόσο ταραγμένη εποχή και κοινωνία έχουμε τόσο υψηλή τέχνη αλλά το εξισορροπεί ο πλούτος του διαμετακομιστικού εμπορίου και η αξιοποίηση των απικιών πάρα πολύ. Οπότε έχω... γι' αυτό έγινε και μήνω της έρηδο. Εν πάση περιπτώσει αφού εξεγείρονται αυτοί Καταφέρνουν να αποσχιστούν από τη μεγάλη ακμαία και κρατεά ε, Ρωμαϊκή αυτοκρατορία του οίκου των Αυσβούργων Και να συγκροτήσουν μια οντότητα κρατική Με την εξέγερση των 7 επαρχιών Που σε γενικές γραμμές αποτελεί και σήμερα αυτό που λέμε Ολλανδία Έχει επεκταθεί λιγάκι προς τα κάτω σήμερα απλώς είναι εντυπωσιακό μια τόσο μικρή περιοχή, ούτε μισή Ελλάδα δηλαδή, τόση είναι, κατάφερε να αντιπαρατεθεί σε μια αυτοκρατορία που διαφέντευε όλους τους εμπορικούς δρόμους όλου του κόσμου. Και αυτό, αυτά τα χαρακτηριστικά επηρέασαν πάρα πολύ, είπαμε, την ολλανδική τέχνη, διότι επειδή δεν υπάρχει μοναρχία, δεν υπάρχει μονάρχη για να παραγγέλνει έργα. Επειδή... Ε, δεν υπάρχει κεντρική εξουσία, ε, δεν έχω πάλι παραγγελιοδότη, ε, έχω δημοκρατία εδώ. Και μια δημοκρατία πάρα πολύ ιδιόμορφη, η οποία συγκροτείται κυρίως από, τα συντεχνιακά, έτσι, από τις πλούσιες συντεχνίες. Οπότε αυτές είναι που παραγγέλνουν τα έργα. Δεν έχω ένα κεντρικό έτσι, χώρο εξουσίας, αλλά έχω μικρά τοπικά κέντρα. Αυτό ενισχύει και τον τοπικισμό. Όλο αυτό χαρακτηρίζεται από τη θρησκευτική μεταρρύθμιση του Καλβίνου αρχικά και τον εμπλουτισμό του στη συνέχεια με τις θεωρίες, ας πούμε, και του Λούθιου και του Σβίγλου που έφτασαν εκεί και συγκρότησαν έναν κόρπους. Την εποχή δεν που μα ενδιαφέρει εμάς η κυρίαρχη φιλοσοφική διάνοια της εποχής είναι ο Μπαρούχ Σπινόζα με τον οποίο θα ασχοληθούμε σε μεταγενέστερο μάθημα σαν αναφορά, γιατί καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Σπινόζα τον τρόπο σκέψης τον Ιλλανδικό. Ε, και υπάρχει και αυτή η θρησκευτική αντιπαράθεση, άρα δεν έχω και εκκλησία να παραγγέλνει έργα, διότι η προτεσταντική εκκλησία θεωρεί, επαναλαμβάνω, ότι η επαφή με τον Θεό θα πρέπει να γίνεται χωρίς να διασαλεύεται αυτή από τις αισθήσει. Άρα οτιδήποτε έτσι διαταράσει την, τον τρόπο που ο επικεντρώνεται στην επαφή του με το Θεό θα πρέπει να ακυρωθεί. Ούτε η όσφρηση θα πρέπει να διαταράσεται με λιβάνια και φυμιάματα, ούτε η όραση με αυτές τις πολύ ωραίες εικόνες του του νότου, ούτε η ακοή με μουσικά όργανα και έχω και φασαρίες. Δηλαδή, μην μη νομίζετε ότι όλο αυτό γίνεται πάρα πολύ εύκολα, γιατί τα πολύ όμορφα μουσικά όργανα που υπήρχαν στις εκκλησίες του 14ου αιώνα με το μέλος των Γρηγοριανό και είχαν γραφτεί αριστούργήματα, δεν είναι εύκολο να ξυλωθούν από τι εκκλησίε. Τα έργα τουλάχιστον αποκαθιλώνονται, ξαναφιτσώνονται και πιο, πιο εύκολα. Οπότε υπήρχαν και σύλλογοι οι οποίοι ήταν υπέρ της διατήρηση τη μουσική. Θέλω να πω ότι υπήρχαν και μικροεπισόδια σε αυτή τη διαμάχη ανάμεσα στην προτεσταντική κυρίαρχη εκκλησία τη Ολλανδία και του πυρήνε καθολική πίστη οι οποίοι έκαναν ένα pop-up διαρκώ σε διάφορα σημεία τη Ολλανδία με κυρίω αυτό τη Ουτρέχτη. Εκεί ήταν η περισσότερη καθολική. Είναι εντυπωσιακό γιατί η Ουτρέχτη πρωτοστάτησε και στην απόσχηση. Και στην τρέχτη ήταν και οι περισσότεροι καθολικοί. Αυτό καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τη διαφοροποίηση των θεμάτων, άρα τα θρησκευτικά θέματα υποχωρούν, όπως και τα μυθολογικά και τα ιστορικά, διότι δεν υπάρχει ανάγκη για μία συνεχόμενη αφήγηση μυθολογικού, ιστορικού περιεχομένου. Αυτοί έχουν περισσότερο την αίσθηση του παρόντος. Ζούμε σε μια καινούργια εποχή που εμείς με τον κόπο μας τη φτιάχνουμε, Άρα δεν έχουν την ανάγκη ενό ομφαλίου λόρου που θα του συνδέει με ένα μυθικό παρελθόν. Ποιο μυθικό παρελθόν εξάλλου, του τους Κέρδου ή του Γερμανού δεν, δεν έχει, στου Ιταλού ήταν αλλιώ. Οπότε αυτά όλα πάνε, μικραίνουνε σε τυπογραφία και εμφανίζονται τα αστικά πορτρέτα, τα ομαδικά πορτρέτα, οι νεκρέ φύσει, οι και τα τοπία. Αυτά θα δούμε σε γενικέ γραμμέ. Ε, έχουμε, έχω χρησιμοποιήσει κάποια highlights από μια πολύ ωραία επιμέλεια που είχε γίνει από μια έκθεση όπως επίσης και τη βασική ιδέα της Svetlana Άλπερς ότι ε, ε, ε, η, η τέχνη της ε, η, η Ολλανδίας είναι the art of describing ενώ η τέχνη της Ιταλίας στην ίδια περίοδο είναι the art of narrating ότι η Μία στηρίζεται πάρα πολύ στα κείμενα στο λόγο και είναι ένα απαραίτητο στοιχείο να είσαι ενημερωμένος πάνω σε αυτά άρα έχει και ένα ταξικό αποκλεισμό ανθρώπων που δεν είχαν μία εγκύκλια παιδεία. είναι δεν είναι έτσι άμυρο του, αυτής της παρατήρησης το ότι ο Ιταλόφ που απομακρύνθηκε από την η αναγκαιότητα της εγκύκλειας παιδείας και την ανάγκη των να στηριχτώ στην παλαιά και αποθηκευμένη γνώση των σοφών ήταν ο Λεωνάρντου Νταβίντσι που τον γιορτάζουμε επίσης και φέτος και αυτόν με διάφορε εκδηλώσει, ο οποίος επειδή ήταν νόθο παιδί ε, ο πατέρας που τον έκανε με την υπηρέτριά του την Κατερίνα, την οποία δεν την παντρεύτηκε ποτέ, άρα δεν ήταν legitimate child, ένα νόμιμο παιδί, και δεν είναι δικαιούτο εγκύκλια παιδεία. Άρα, ω νόμιμο παιδί, επειδή υπήρχε αυτό ο αποκλεισμό των μη νόμιμων παιδιών από την εγκύκλια παιδεία, δεν σπουδάσε ποτέ. Και την, την, την απώλεια αυτή τη ε, ε, μη σπουδής, την αντικατέστησε με την παρατηρητικότητά του και την έμφαση που έδωσε στην εμπειρία. Και αυτό ήταν που τον απογείωσε. Δηλαδή είπε, εγώ δεν ξέρω τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη που ξέρει ο πιέροντε Λαφραντζέσκα. Δεν συμμετέχει σε πλατωνικού στίθους που συμμετέχει ο Μιχαηλάγγελος. Δεν μπορώ να συνομιλήσω για αυτά τα πράγματα γιατί δεν τα ξέρω καλά αλλά μπορώ να δω ότι δεν βλέπετε εσείς και να στηριχτώ δίνοντας απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτό που βλέπω και να το μελετήσω άρα είναι η πρώτη μετατόπιση που γίνεται από την κυριαρχία του ήδη κατακτημένου νοητού στην κυριαρχία του ορατού και αυτό ήταν και μεγάλη μεγάλες εισφορά τα σχέδια τα, τα, τα, τα χιλιάδες καταπληκτικά σχέδια, οι οι τα πάντα Απλώ θέλω να σας πω ότι αυτό προέκυψε και από μία ανάγκη του να στηριχτεί σε αυτό που έβλεπε ο ίδιος σε αυτό που διάβαζε στο σχολείο που δεν πήγε. Ε, Πού κολλάει αυτό με του Ολλανδούς, ότι και εδώ έχω κάτι αντίστοιχο. Έχω ένα είδος εμπειρισμού μέσω της παρατήρησης και τα έργα είναι αυτά, δηλαδή είναι the art of viewing. Η, η, η, η Ολλανδική Τέχνη είναι ένα είδος εμπειρίας θέας, τα κοιτά και λες τι είναι αυτό που βλέπω τώρα. Είναι αυτό που βλέπω, είναι και κάτι άλλο. Τα χαϊδεύεις με το βλέμμα σου, ανακαλύπεις τις υφές, σκέφτεσαι... Είναι, είναι μία εγρήγορση τα έργα. Οι νεκρές φύσει τους, δηλαδή είναι ένα πράγμα κάτι καταπληκτικό, ας πούμε. Θα σας δείξω μία... Έχασα τις αδέρφου, ας πούμε, εκεί. Δηλαδή, του Βίλιαμ κάθε νεκρές φύσεις, ήμουν αστυνοάσιμπεν πριν από 3-4 μήνε και είχα πάνει την τζαγέρφη μου στην National Gallery και την έχασα την τζαγέρφη μου γιατί εγώ κόλλησα στον Γκάλφ στο Βίλεν Κάλφ. και άλλαξε η αίθουσα αυτή και χαθήκαμε και κάναμε μετά δεν είχε και το κινητό γιατί το έχει αφήσει και κάναμε ισό να βρεθούμε θέλω να σα πω ότι είναι ένα ταξίδι στο οποίο χάνησε ακριβώς για αυτόν τον λόγο υπάρχει ένα ποικίλο ξεκίνημα μέσα από του καραβατζιστές και τον τρόπο με τον οποίο ξεκινούν από αυτά τα τι μελέτε, του φωτός της υλικότητας, του σώματος της αφήγησης αλλά το φως αρχίζει να γίνεται ακόμα πιο κυρίαρχο εκεί και είναι εντυπωσιακό γιατί το φως είναι μουντός στην Ολλανδία άρα ε, αποκτάει και μια αίσθηση πολιτιμότητας οι διδακτικές ιστορίες δεν έχουν τόσο μεγάλη πέραση ε, περνάνε εμέσως στα ηθογραφικά θέματα ένα έτσι Μοραλάιζινγκ aspect που θέλουν να δώσουν, δηλαδή να, να πούνε ιστορίε οι οποίε να έχουν ένα διδακτικό περιεχόμενο, δεν τις λένε με τις μεγάλες αφηγήσεις του παρελθόντος, αρχαιοεινικούς μύθους και τέτοια, τις ενσωματώνουν κάπω στα ηθογραφικά του θέματα. Βέβαια όλα αυτά δεν γίνονται απότομα και ορισμένοι ζωγράφοι όπως ο Ρέμπραν, ακόμα και τη δεκαετία του 30, συνεχίζουν να ζωγραφίζουν πολλά έτσι μυθολογικά θέματα, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Ένα από τα μεγαλύτερα κόρπους της ολλανδικής έτσι, ζωγραφικής είναι τα πορτρέτα. Ε, αρχίσαμε την προηγούμενη φορά να βλέπουμε αυτά τα ατομικά πορτρέτα και είπαμε ότι είναι οι παραγγελίες μιας νεόκοπης, νεοεμφανιζόμενης αστικής τάξης που δεν έχει αριστοκρατική καταγωγή, έχει αποκτήσει πλούτο, χρήμα και κοινωνική θέση υψηλή λόγω της δουλειάς που έκανε, της συνέπειας, του κόπου, της οργάνωσης, της μεθόδου και όλο αυτό τους δίνει ένα είδος civic pride, ένα είδος αστικής υπερηφάλειας και έχοντας τη δυνατότητα να έχουν ακριβά ρούχα, όμορφα σπίτια, με ωραία αντικείμενα θέλουν να διακοσμήσουν αυτούς τους χώρους με όμορφα. αυτό και είναι περήφανοι για αυτό που είναι πως όταν είμαστε άσχημα... Έχουμε κάνει έτσι κάτι που δεν ήταν καλό. Κοιτάμε τον εαυτό μα το καθρέφτη και αποστρέφουμε το βλέμμα. Ή όταν έχουμε κάνει κάτι καλό ή περνάμε μια φάση τη ζωή μα που αισθανόμαστε ότι είμαστε ωραίοι. Ωραίοι όχι μόνο εξωτερικά. Και εσωτερικά θέλουμε να βλέπουμε τον εαυτό μα. Θέλουμε να βλέπουμε τον εαυτό μα σε ωραίε στιγμέ διακοπών που περάσαμε ωραία. Δεν θέλουμε να τον βλέπουμε σε στιγμέ διακοπών που περάσαμε άφηγα. Εδώ λοιπόν αυτή είναι περήφανοι για αυτό που είναι. Γι' αυτό μου κρατάει το δαχτυλίδι, αν μπει, είμαι χρυσοχό. Δεν είμαι κανένας δούκας Χρυσοχό είμαι τεχνίτης. Αλλά είμαι καλός χρυσοχό. Διότι δουλεύω με μαστοριά, με επιμονή και διασφαλίζω με τη λιβύα λίθο που λέγαμε την άλλη φορά τη δουλειά μου. Δεν είμαι παγαπώντη, δεν είμαι να σε γελάσω. Είμαι έντιμος. Είμαι δουλεφταρά, είμαι άξιο, είμαι έντιμο, αυτό που κάνω. Και είμαι περήφανος για αυτό, γιατί αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να είμαι αυτός που είμαι. Κάθε ζωγράφος έχει το στυλ του και την πελατεία του. Είπαμε ότι υπάρχει η μεγαλύτερη πελατεία από όλες τις εποχές της τέχνης. Κατά αναλογία καλλιτεχνών και έτσι, πελατών, α το πούμε λίγο, πεζά. Οπότε, η, η πιο μορφωμένοι είναι και πιο δεκτικοί στις καινοτομίε. Δηλαδή ο Ρέμπραν ποτέ δεν κάνει τους πελάτες του γιατί είναι μορφωμένοι άνθρωποι. Ε, αν δεν είναι και θέλουν μια πιο φωτογραφική απεικόνιση, πιο κλάση πιο και πιο επιφανειακή, ε, δεν τους κάνει ο Ρέμπραν. Ο Φράντ Χάλτς ε, έχει πελάτε που είναι από τη φύση τους πιο εξωστρεφείς γιατί ο τρόπο που δουλεύει, επειδή έχει αυτή την πινελιά σαν να δουλεύει με βούρτσα γιατί είναι έτσι αλασπρετσατούρα τη λέμε αυτή στην τέχνη που δεν τον ενδιαφέρει η τρίχα του πινέλου και η λεπτομέρεια, το έχει κάνει, μπορεί να το κάνει αλλά σιγά σιγά καταλήγει ότι εγώ θέλω αυτή την αμεσότητα η οποία προκύπτει μέσα από τον τρόπο χειρισμού οπότε στα έργα του Χάλτς Έρχεται έξω το θέμα, προς τα εμένα Στα έργα του Ρέμπραντ ισχωρώ εγώ στο θέμα Δηλαδή έχουν βάθος τα έργα του Ρέμπραντ Τα έργα του Χάλσα έχουν εξωστρέφεια Τα έργα του κότε, Αυτό είναι Κόντερ, δεν το Έχουν ατμοσφαιρικότητα Αυτή η εσωτερικότητα που λέγαμε Είναι ένα σκοτεινό δωμάτιο που θα μπω εγώ Θα με τραβήξει το κολάρο της Μαργαρίδας Δεγκέρ και θα μπω μέσα να ακούσω τη και τη φωνή της να λέει σοφίε. Εγώ θα μπω εκεί, δεν θα έρθει αυτή εδώ. Οπότε ε, λειτουργεί λίγο διαφορετικά η έννοια του χώρου. Οπότε έχω μια σειρά από πάρα πολύ έτσι, ιδιαίτερα πορτρέτα, mm -hmm. όπου το καθένα έχει τον τρόπο του, την, το στυλ του, την τεχνική του ε, και ε, θα επανέλθουμε στα πορτρέτα με το Rebrant, λόγω του ότι εκεί με το Rebrant θα δούμε και κάποια από τα ωραιότερα πορτρέντα τη Ολλανδική Ζωγραφική και θα κάνουμε μια αντιπαράθεση σε άλλου, όχι για να του θάψουμε απαραίτητο, αλλά για να δούμε τι ιδιαιτερότητε. Επειδή έχουν μελετηθεί πάρα πολύ αυτοί, με πολύ τεχνικέ ιδιαιτερότητε, τι είναι αυτό που δίνει αυτή την έκφραση εσωτερικότητα σε ένα παιδάκι, α πούμε, δεκάρι χρονών, το γιότο. Είναι τεχνικό το θέμα, είναι θέμα χειρισμού του πυλαίρου του χρώματος. <Συλίου> Ας πούμε, ο Γιάνν Σιξ ούτε ουσιανός ήταν ένας μορφωμένος άνθρωπος. Είχε γράψει θεατρικά έργα, ήταν θεατρικός συγγραφέας, ήταν συλλέκτης, ήταν πλούσιο, ήταν αριστοκρατική καταγωγή παρόλο που δεν έχουμε αριστοκράτε και αυτό ήταν γεννότο στην καταγωγή. Οπότε έχω έναν πάτρονα που για ένα μεγάλο διάστημα είναι πάρα πολύ φίλη με τον Ρέμπραντ και έχω ένα πολύ όμορφο πορτρέτο, πολύ δυνατό πορτρέτο. Κοιτάξτε α πούμε στο μακρινό πλάνο τον έχει κάνει και σε χαρακτικά όταν θα δούμε τα χαρακτικά του Ρέμπραντ θα το δούμε από κοντά αυτό γιατί έχει μια πάρα πολύ ωραία γραμμή που είναι πάλι ο Γιάνν Σίξ και μέχρι το 1654 είναι πάρα πολύ φίλη. κοιτάξτε ας πούμε το ρούχο το ρούχο είναι α, αριστοκρατικό ρούχο αλλά τονίζει την αριστοκρατικότητά του μόνο και μόνο από το γεγονός ότι το φορά όχι από την λάμψη των κουμπιών που δεν καταλαβαίνεις καν αν είναι κουμπιά ή αν είναι τους του πινέλου φοράει ένα γάντι με το ένα χέρι το γυμνό έχει βγάλει το ένα γάντι και με το άλλο χέρι μάλλον βγάζει το άλλο. Είναι λίγο βιαστικό. Δεν ξέρουμε αν αυτό προέκυψε από το γεγονός ότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ άσχολος και μπορεί να παρέφηκε στο sitting και να έφυγε ή αν θέλει ακριβώς ο Ρέντα να δείξει αυτό. Δεν είναι ακίνητος. Είναι έτοιμος να κάνει κάτι. Οπότε υπάρχει μία, μία αίσθηση προετοιμασίας για κάτι και αυτό το έχει κάνει πάρα πολύ ο Ρέμπραν, επειδή γενικά η Ολλανδική ζωγραφική παγώνει τη στιγμή, ο Ρέμπραν έχει έναν τρόπο αυτή τη στιγμή να τη διαστέλει είτε προς το παρελθόν, εισχωρώντας μέσα στις μνήμες, είτε προς το μέλλον, εισχωρώντας μέσα στις προοπτικές. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, γι' αυτό είναι ανορφόδοψο το στήσιμο, έφετος την σπλάκια. Είναι ανορθόδοξο Επίσης δεν τον με το κεφάλι έτσι γυρτό Επίσης ε, ε, Έχει κάτι πολύ δυναμικό Ενώ Ο τρόπος με τον οποίο αποδίδεται ε, Κυριαρχεί στο χώρο Αφαιρεί οτιδήποτε άλλο Το βυθί στο σκοτάδι Και δημιουργεί ένα παιγνίδι Πώς το κάνει όλο αυτό Το κάνει με μια πινελιά η οποία είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Στο πρόσωπο το σκάνει λίγο πιο πολύ το δουλεύει λίγο πιο πάστα το χρώμα ξανά και από πάνω με άλλη στρώση ε, οπότε το ζυμώνει στις λεπτομέρειες από τις μανσέτες για παράδειγμα ή από τα κουμπιά ή από τα χρυσοκέντητα διακοσμητικά της βέρτας. εδώ δουλεύει πολύ πιο απαλά και πιο φευγαλαία πολύ ωραίο αυτό δηλαδή είναι σαν να λέει μπορεί να αλλάξει μπέρτα φίλε μου γιαν αλλά εγώ σε ξέρω 20 χρόνια και είσαι εσύ ο ίδιος, πάντα εκεί, συσσωρευμένα πάνω στο πρόσωπό σου, όλα όσα έχουμε περάσει, μαζί και μόνος σου. Αυτό σημαίνει ότι το πρόσωπο θέλει πιο πολύ δουλειά, πιο πολύ πάστα, πιο πολύ ενασχόληση, ενώ το ρούχο είναι κάτι που θα το βγάλεις σε λίγο. Άρα τι κάνει, κοιτάει τον Ιαν Σίξερ, τον κοιτάει μέσα του και... Αντίστοιχα χρησιμοποιεί τα ζωγραφικά μέσα με το λάδι πιο πυκτό, με το λάδι πιο αραιό, με άλλους στρώσεις, με επόμενη στρώση, με μία μόνο στρώση και φτιάχνει ένα έργο το οποίο είναι ένα ποίημα από πινελιές μέσω των οποίων καταφέρνει και αποδίδει αυτό που ξέρει για το φίλο του, το Ιάνν Σίξ. επειδή γράφει θεατρικά έργα, γράφει ποίηματα το καταλαβαίνει αυτό δεν το καταλάβαιναν όλοι ότι έχει μια δύναμη αυτή η Μανσέτα <Κι> Αυτό ήταν λίγο σαν α, επανάληψη με καινούρια πράγματα για να το συνδέσουμε με το προηγούμενο και συνεχίζουμε με καινούρια θέματα ή με μπάλεις προσωπογραφίε και πάω στα ζευγάρια. Ε, δεν είναι όλα τα έργα της Σπρετσατούρα, του Χαλς ή του Ρέμπραντ. Υπάρχουν έργα τα οποία, αυτό εδώ, ας πούμε, του Τόμας Δε Κέιζερ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι, ένα ζευγάρι έργων δηλαδή, δυστυχώ το ζευγάρι χώρισε, ε, στη ζωή δεν χώρισε, τους χώρισε η, ο χρόνος ε, μαζί τους τάψανε αλλά τώρα βρίσκονται σε διαφορετικά μουσεία οπότε αυτός ναι, του, ε, είναι πρώι μου ερώτηση του αλλά είναι πάρα πολύ ωραίος ο τρόπος με τον οποίο αυτό μα συνδέει λίγο και με μια άλλη θεματολογία που έχουμε αργότερα σήμερα που είναι η λεπτομερής καταγραφή των υφών όπως προσλαμβάνει το μάτι στο, στο Ρέμπραν είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ ψυχολογικά φορτισμένο το πορτρέτο αλλά δεν έχει την αφή του βελούδου Στο ρεύμα δεν, δεν καταλαβαίνεις το μαύρο μετάξι το κόκκινο βελούδο, τη χρυσή τη χρυσοκλωστή, τη λευκότητα της δαντέλας ε, το, το μάλινο ανατολίτικο χαλί δεν το, δεν το καταλαβαίνει διότι έχει φύγει από χαλί και από βελούδο και από μετάξι και έχει γίνει ζωγραφική Οπότε χερδίζει κάτι, αλλά αυτοί έχουν και κάτι άλλο το οποίο είναι ενδιαφέρον και το οποίο και για το Ρέμπραντ ήταν επίσης σημείο εκκίνησης. Οπότε πάμε να δούμε την γυναίκα αυτή και τον Άντρα, είναι διπλό το πορτρέτο. Ο Άντρα σήμερα βρίσκεται στο Λούβρο και η γυναίκα βρίσκεται στο Βερολίνο. Αλλά ήταν ένα διπλό πορτρέτο κανονικά, δύο χωριστά πορτρέτα, τα οποία τα είχαν κρεμάσει όμως Πιθανών, γιατί είναι την ίδια χρονιά έχουν το ίδιο setting άρα είναι σαν να είναι μια ας πούμε διπλή έτσι προσωπογραφία του άντρα και της γυναίκας. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάμε κοντά στο βερολίνο τη γυναίκα να δούμε το, τις λεπτομέρειες του τρόπου με τον οποίο αποδίδονται αυτά τα χαρακτηριστικά και κυρίως αυτή την ζωγραφική αιμονή στον τρόπο απόδοσης της και της λάμψης και κυρίως του υλικού. Είναι ένας πολιτισμός, ε, ε, εδώ πάει πάλι το describing και όχι το narrating, το ότι είναι ένας πολιτισμός που πλουτίζει μέσα από την επαφή του με τα υλικά αγαθά. Πάντα υπάρχει ένας αναστοχασμός μη γίνει αλλάζών, αλλά τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η ύλη. Οπότε τα έχουν πιάσει αυτά τα χαλιά τα έχουν ψηλαφίσει. Τα έχουν ψηλαφίσει αυτά τα υφάσματα γιατί αυτοί τα εμπορεύονται. Και άμα τους πουλήσουν φύγκια για μεταξωτά θα βγουν εκτό. Οπότε ε, θέλουν να μεταδώσουν αυτή την αίσθηση ότι την απτική που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά ή την κομψότητα την οποία έχουν. Οπότε λειτουργούν μέσα από μία απεικόνηση εδώ στα έργα του The Kaiser που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη, πάρα πολύ κομψή και δεν είναι μόνο εμφανίακη είναι κάτι παραπάνω και κάποια στιγμή ενώ είναι ρεαλιστικό το πορτρέτο τα στοιχεία της ενδυμασίας σαν να αποσπώνται από αυτό και να γίνονται αυτόνομα στοιχεία λευκού παιγνιδιού με αφορμή τη δαντέλα σε ένα φόντο από τόνους στον Βερβλίνο είναι πολύ ωραία αυτό που τίνεις σε, σε σκοτάδιου ένα φως και βλέπεις εδώ τα κεντίδια πάνω στο μετάξι Στον Βαντερχέλστ που δεν υπάρχει πολύ βάθος το εντυπωσιακό στοιχείο είναι η επιφάνεια εδώ κοιτάξτε ότι χάνω τα πορτρέτα και βλέπω τα ρούχα της γυναίκας και του παιδιού. Στο Hans, σε αυτό το πάρα πολύ όμορφο διπλό πορτρέτο, Υπάρχουν και μία σειρά από καινοτομίες που είναι η, η, η χαμογελαστή πόζα των απεικονισμένων που δεν ήταν σύγκεντες γιατί το χαμόγελο ταυτιζόταν με το χαζομάρα. Δηλαδή αν κάποιος βγαίνει στο φαρκό ήταν σαν το χαζογαρούμενο, με συγχωρείτε για την έκφραση. Οπότε απο, αποφεύγουν οι ζωγράφοι να απεικονίζουν ε, σαν δηλαδή αυτές τις καρικατούρε του ζωγράφια όταν κάποιο γέλαγε ήταν, ήταν αφελής και γέλαγε οπότε εδώ έχω ένα πρωτοποριακό πορτρέτο που είναι κολλημένοι με ένας τον άλλο και αποσπώνται και ταυτόχρονα γιατί ο καθένα είναι πολύ δυναμικέ προσωπικότητες και οι δύο ο καθένα έχει την αυτονομία του πλούτο του οπότε έχω εδώ ένα τέτοιο ζευγάρι το οποίο αποδίδεται και ενταγμένο σε έναν χώρο με μια σειρά από συμβολισμούς συμβολισμού όπω είναι ο Κυσσό, όπω είναι η άκανθος όπω είναι όλα αυτά που λέγαμε και την άλλη φορά για τον συμβολισμό και κυρίως αυτή η αμεσότητα στον τρόπο με τον οποίο οι κλήσει των αξώνων, η πάρα πολύ χειρονομιακή πινελιά και ο τρόπος με τον οποίο αποδίδουν αυτά τα χαρακτηριστικά φέρνει όλους αυτούς όπως λέγαμε στα πορτρέτα του Χαλς προς τα δω και δημιουργεί μια αίσθηση αμεσότητας που ήταν πάρα πολύ δημοφιλής σε ένα κομμάτι έτσι μορφωμένων ανθρώπων του Άμστερνταμ και ο Κισός συνδέεται με ερωτικό περιεχόμενο όπως καταλαβαίνετε λόγω διονυσιακών καταβολών κτλ και η Άκανθο συνδέεται με την έννοια του δεσμού του γενικότερου Βέβαια σε άλλα πορτρέτα όπως αυτό το όψιμο τσοχογενειακό ε, πορτρέτο του Ρέμπραντ υπάρχει πάλι αυτή η απομάκρυνση δηλαδή εδώ αυτό που λέγαμε πριν είναι, είναι ζωγραφική δεν είναι το βελούδο-βελούδο το άρχισα με τον Τεκέιζερ πέρασα από το Φραντς Χάλς για να καταλήξω εδώ για να δείτε λίγο τον τρόπο με τον οποίο αυτή η διάχυση τη φόρμα, ο τρόπο που φλουτάρει η βεβαιότητα των περιγραμμάτων έχει να κάνει και με τον τρόπο που ο ίδιος ο Ρέμπραντ, επειδή στη ζωή του είχε μια σειρά από σκαμπαλβάσματα συναισθηματικά, οικογενειακά, οικονομικά, αποδοχής, απόρρεψης, θανάτων, απολιών. ίσως περισσότερο από άλλους καλλιτέχνε αισθάνεται πάρα πολύ το πόσο ο άνθρωπος και η διαδρομή του σε αυτή τη ζωή πολλές φορές είναι κάτι που δεν είναι ποτέ σταθερό αλλά υπόκειται στη μεταβλητότητα του χρόνου και στο ευάλωτο όλων όσων η μοίρα φέρνει πλήττοντας τους ανθρώπους άρα πολύ εύκολα υιοθετεί μία πιο φρουταρισμένη, ας την πούμε έτσι, εκδοχή αλλά αυτό στα δικά μας τα μάτια που έχουμε περάσει μετά από την καινοτομία του ιμπρεσιονισμού ε, αρχίζει και αποκτάει μία μεγαλύτερη αλήθεια ακριβώς διότι μετατρέπει το αίσθημα σε ζωγραφική αλήθεια απομακρυνόμενος από την οπτική αλήθεια οπότε έχω αυτή ακριβώς τη μετατόπιση που έχει στα ποντρέτα του Επραλ Χειρονομία. Δηλαδή σαν να συλλαμβάνει 400 χρόνια πριν ότι η ζωγραφική δεν είναι μόνο απεικόνιση ενός προϋπάρχοντος πράγματος αλλά είναι ε, η έκφραση και αποτύπωση συναισθηματικών καταστάσεων που βιώνω και εγώ ο ίδιος. Θα το δούμε όταν πούμε για το Ρέμπρα. το ωραότερο ζευγάρι βέβαια στην κατηγορία κάπλση ε, είναι αυτό που θα το δούμε πολύ αναλυτικά γιατί είναι και στην έκθεση Rembrandt-Velaskev και θα το δούμε και στο Rembrandt. Εκτός από τις ε, ε, ατομικές προσωπογραφίε, τα ζευγάρια, τις οικογένειε και τα λοιπά, υπάρχουν μια σειρά από σημαντικές παραγγελίες που δεν είναι συνήθεις στην τέχνη του Νότου που είναι ε, τα οματικά πορτρέτα κυρίως των συντεχνιών. Αρχίσαμε βλέποντας πορτρέτα από τον Τόματε Κέιζερ ε, που είδαμε το πορτρέτο του Χρυσοχώου και εδώ βλέπουμε του συνδικούς της συντεχνίας των αργυροχρυσοχώων του Άμστερνταμ, που ο καθένας έχω ένα ομαδικό τετραπλό πορτρέτο όπου ο καθένας έχει την ατομικότητά του άρα θα μπορούσε να είναι και ατομικά πορτρέτα αλλά συμμετέχουν όλοι σε κάτι το συλλογικό διότι ανήκουν σε μια ομάδα που ο καθένας με την αρμοδιότητά του και το ρόλο του συνισφέρουν στην υψηλή ποιότητα και την υψηλή αξία αυτή της συντεχνίας οι συντεχνίες ανυποκατέβαιναν σαν α, επιδραστικές εξουσίες, δηλαδή είχαν, είχαν διακοιμάνσεις, μέσα στις ίδιες οι συντεχνίες είχαν διακοιμάνσεις τα άτομα. Α, ανέβαινα σαν να λέμε μια αξιολογική κλίμακα τότε, η οποία είχε να κάνει με τις αναγνωρίσεις, με τα επιτεύγματα και με πολιτικά pushings βεβαίως, αλλά όχι τόσο πολύ, δεν ήταν εγκάφετοι, Θέλω να πω, αυτοί που βλέπουμε σε παλαιότερες αυτοπροσωπογραφίες να ανήκουν σε μια ομάδα σε ελάσσονα ρόλο, κάποια στιγμή παίρνουν ένα πρωτεύοντα ρόλο ή γίνονται δήμαρχοι του Άνστρικα. Οπότε έχω μια, μια πάρα πολύ λεπτή και μεταβλητή ισορροπία του τρόπου που αυτές οι συντεχνίε συμμετέχουν σε αυτό. Είναι σαν κυβερνήσει συνασπισμού, σαν αυτό που θα γίνει τώρα, σημαίνουμε σαν mm -hmm. Όπου είναι θέματα καληπτών ισορροπ αυτό εδώ, και μετά θα δείξει με την αξία του εάν όντω είναι τόσο καλό. Και αν είναι τόσο καλό, θα ανέβει η ιεραρχία και στην επόμενη αυτή θα έχει μια καλύτερη Έτσι, κάπω γίνεται και εδώ, μέσα από αυτό τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Ε, σε αυτά τα πορτρέτα συμμετέχουν, τα πληρώνει. Τα πληρώνω ατομικά, επίσης, δηλαδή το ποσό που πληρώθηκε στον Δεκκέιζερ ήταν δια του τέσσερα, στο συγκεκριμένο. Σε άλλα ομαδικά πορτρέτα, ανάλογα το πόσο προβάλλεται ο απεικονιζόμενος, είναι και η συμμετοχή του κατά στη συνολική τιμή του έργου. Είναι λίγο πεζά αυτά, αλλά έχουν ενδιαφέρον για να δείτε ότι είναι θέματα τα οποία... Τα είχαν μελετήσει στον τρόπο με τον οποίο το στο Rembrandt ας πούμε δυο φορές του ομαδικό πορτρέτο πίσω γιατί του... ήταν ριγμένος ο... Ήδη απραγματεύτηκε ο πελάτης την τιμή, γιατί οι άλλοι, θέλω να σα πω ότι το ότι οι άλλοι τους βάζανε λίγο μονότονα όλους περασιά, όλους στο επίπεδο, ήταν εκεί, και... θα παίρνατε τα ίδια λεφτά από όλους. Mm -hmm. Στο Rembrandt εφανίστηκε σε... Σε... σε δύο περιπτώσεις ας πούμε, είναι... κοίταξε να δεις ωραίες οι καινοτομίες που το έ αυτό μακρινό πλάνο, αλλά εμένα με τις βάλει εκεί πίσω στα σκοτάδια. Yeah. Έτσι. Και ωραίο αυτό που παίζει με το φως και το σκοτάδι, αλλά ο άλλος είναι στο φως και με το σκοτάδι. Οπότε είχαμε τέτοιες πεζές, ε, αυτές οι οποίες έχουν ενδιαφέρον. Αυτά λοιπόν είναι μία-μία προσωπογραφίε, ωραιότατες. Η αρμοδιότητα και η θέση του καθενός στη συντεχνία από διάφορα τα οποία κρατά ή τα οποία φορά αν ήταν στον κατασκευαστικό τομέα, αν ήταν στον ελεγκτικό τομέα αν ήταν στον ταμιακό τομέα που έδινε λογαριασμό των πεπραγμένων και αυτά τα ομαδικά πορτήρτα έχουν μια φοβερή δύναμη, αυτό ας πούμε του Χάλς, πολύ ρεμπραντικός, σκοτεινό, βαθύ. Η φιλανθρωπία είναι επίσης πολύ. Αυτό που λέμε εμεί σήμερα εταιρική κοινωνική ευθύνη, δηλαδή που διαχέεται ίσως όλο και περισσότερο στις δυτικές κοινωνίες η, η ανάγκη των εταιριών που βγάζουν ε, ε, ευκολότερα χρήματα επειδή διευκολύνονται από μια λειτουργία του συστήματος ε, και που το ίδιο το σύστημα αισθάνεται πιθανόν ενοχικά σε σχέση με αυτές τις ρυθμίσεις και έχει αναπτυχθεί η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Εδώ λοιπόν έχω πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη της φιλανθρωπίας διότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει κεντρικό κράτος Κάποιο πρέπει να νοιαστεί και τους άκουρους και τους ζητιάνους και τους ε, ε, του. Ε, Οπότε υπάρχει ένα, ένα ολόκληρο σύστημα και εδώ είναι Regeners of the Old Men's old House οι γυναίκε του πλατροπικού ομοίλη Την άλλη φορά θα το δούμε αυτό το Rembrandt γιατί είναι πολύ σημαντικό το μάθημα ανατομία, αυτό το έβαλα εδώ λίγο σαν ε, Έχουμε να πούμε δηλαδή κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για αυτό το έργο και για το στήσιμο της σύνθεσης και για τη μία τη της ανατομίας. Πώς δηλαδή, ας πούμε, 100 χρόνια πριν σκυνηγάγανε και ο Λεωνάρντο έκανε κρυφά τα σχέδια ανατομίας και τώρα γίνεται δημόσια αυτό λέω, και είναι θεατές. Και πως απεικονίζεται. <coughs> και στο ΡΕΜΠΑ θα δούμε και θα αναλύσουμε λίγο περισσότερο του σύνδικου αυτού, τις, τις, ε, τη συντεχνία των υφασματεμπόρων, του αξιωματούχου δηλαδή, τα διοικητικά συμβούλια κτλ. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ δυνατό έργο και αυτό, έτσι αρκετά εσωτερικό και ο καθένα από αυτού, επειδή είναι ταυτισμένοι, mm. έχουν και ένα συγκεκριμένο ρόλο. Μία από τις κατηγορίες των ομαδικών προσωπογραφιών που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι το militia companies, δηλαδή οι πολιτοφυλακε διότι όπως καταλαβαίνετε μία τόσο μικρή χώρα δεν μπορεί να έχει έναν μόνιμο στρατό. Θα έπρεπε να πάνε όλοι στο στρατό. Άρα ο στρατός είναι στρατός και αυτοί που πολεμάνε με τους είναι οι στρατιώτες Γι' αυτό και εξηγείται και η συχνή παρουσία στρατιωτών σε έργα καλλιτεχνών όπως ο Βερμέρ και άλλοι, που πάντα εμφανίζεται ένα στρατιώτη και παίρνει ένα γράμμα σε μια γυναίκα που είναι ο δικό τη στο μέτωπο ή στι απικίε μακριά. Άρα <coughs> υπάρχει μια πολύ έντονη παρουσία. Αλλά την ίδια την πόλη κάποιο θα πρέπει να περιφρουρεί ε, το αυτό. Δεν υπάρχει αστυνομία με την έννοια την σημερινή και υπάρχει μια εθελοντική συμμετοχή. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον πάλι, διότι σε εμάς επειδή δεν είναι καθόλου ανεπτυγμένο, ε, ε, ε, ε, ίσως δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, μόνο στα, στα νεότερα παιδιά βέβαια που υπάρχει περισσότερο η έννοια του εθελοντισμού, τα παιδιά μας, ας αγώνια, τα εγγόνια μας, θα πάνε εύκολα να τα καθαρίσουν μια παραλία από τα σκουπίδια η δική μας γενιά θα πει να πάνε τα μαζέψει ο που τα πέταξε. Ε, θέλω να πω ότι δεν, δεν υπάρχει αυτή η έννοια της συμμετοχικής δράσης για κάτι που είναι λάθος ή κάποιο κείμενο. Εδώ λοιπόν έχει αναπτυχθεί ένα είδος ε, πολιτοφυλακή που είναι διάφοροι άνθρωποι που έχουν κάποια θέση στο κοινωνικό σύνολο ε, είναι κατά και δημοτικοί άρχοντες Έχουν μια οικονομική επιφάνεια Και οι οποίοι και λίγο επειδή η εξουσία σε χαϊδεύει Και σε, σε κολακεύει Και λίγο επειδή θέλουν να κάνουν τη δημόστρα του, Δηλαδή να φορέσουν τα καλά τους και να βγουν στους δρόμους να του δουν οι άλλοι Και λίγο επειδή το αισθάνονται και σαν κοινωνική ευθύνη Αν δεν περιφρουρίσουν τη γειτονιά μας εγώ που έχουν την ικανότητα, ποιο θα την περιφρουδήσει, ο άλλο α πούμε που έχει σαπίσει στο ίντερνετ και δεν βγαίνει ποτέ από το σπίτι του. Οπότε, μέσα από ένα συνδυασμό θετικών και αρνητικών συνδυλώσεων, ω αρνητικών θεωρώ την ανάγκη αυτοπροβολή, την κολακία, την... Αυτή, και ω θετικών εννοώ την έννοια τη συνεισφορά, ε, συγκροτούνται διάφορε πολιτοφυλακέ, τα λεγόμενα μιλίτια κομπανή, εδώ, οι οποίε ε, δίνουν και μια σειρά από πάρα πολύ ωραία ομαδικά τέτοια πορτρέτα. Γι' αυτό αυτή είναι εντυμένη πάντα ε, σε άλλες περιπτώσεις όπως είναι εδώ είναι σε πανηγύρι χθυριντή γιατί έχει μόνος υπογραφεί η συνθήκη του Μούνστερ του 1648 οπότε εδώ γιορτάζουνε. Εδώ είναι σε ετοιμότητα ποζάρουνε βέβαια κιόλα, όλας γιατί αυτό είναι αριστούργημα ε, και το πιο γνωστό από όλα που θα το δούμε αναλυτικά σε μεταγενέστερες συναντήσεις είναι η νυχτερινή περίπολος του Ρέμπραν The Night Watch που ούτε νυχτερινή είναι ούτε ακριβώς περίπονος είναι αλλά δεν μας ενδιαφέρει έτσι έχει κατακοριστεί ε, και είναι το πιο σημαντικό από αυτά αλλά όλα αυτά έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον Ίσως του Βαντερχέλστ είναι το πιο στατικό το πιο ε, το, ε, η ζωγραφική του είναι μια ζωγραφική πάρα πολύ λεπτομερής Η οποία όμως θέλει να απεικονίσει περισσότερο social status παρά συνέστημα Είναι, είναι πολύ ωραίο έργο, είναι μεγάλα αυτά τα έργα, αυτό είναι 6 μέτρα Είναι τεράστια δηλαδή Παλιά τα είχαν όλα μαζί στο Ρέχης Μουσέου Τώρα τα αλλάξανε γιατί η νυχτερινή περίπολος ήταν έτσι ο Σταρ από όλα αυτά και ήταν λίγο σαν να τα έχεις βάλει επίτηδες για να δεις πόσο του ρεύρα τελικά είναι καλύτερο Καλώ κάνανε και τα απομακρύνανε τα απολαμβάνει καλύτερα είναι όλα όμως πάρα πολύ δυνατά και ενδιαφέροντα αυτό του Βαντερχιάνς δεν θα μας απασχολήσει πολύ απλώς δείτε λίγο τον τρόπο με τον οποίο είναι και αυτό μία σειρά εξατομικευμένων πολύ σημαντικών πορτρέτων που αποδίδεται με ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο είναι οι εορτασμοί για τη συνθήκη του Μένιστερ ανάλογα το ρανκ, τη θέση στην πολιτοφυλακή προβάλλονται ή υποχωρούν περισσότερο αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα πορτρέτα όλα αυτά Η μονοτονία της απεικόνηση πάει με μία σειρά από εκφράσεις ή κινήσεις αναγίνονται κάποια μικρά επεισόδια, αλλά η χρήση του φωτός είναι σχετικά ομοιόμορφη. ούτω ή άλλω αυτά τα κάναν σε διαφορετικά sitting. Πήγαινε ο καθένας και καθόταν για διάστημα κάποιων ημερών, όχι συνεχόμενων, κάποιες ώρες για κάποιες μέρες, και έκανε προσχέδια και μετά τα πέρναγαν οι ζωγράφοι στο τελικό έργο. Οπότε έχουν γίνει χωριστά το καθένα, δεν, δεν είναι κάτι που ποζάρι και το κάνει εκεί την ώρα. Άρα βλέπετε ότι είναι φωτισμένα, το καθένα έχει ένα φωτισμό που είναι σαν να είναι δικό του. Μόνο οι δευτερεύουσε φιγούρε βυθίζονται λίγο στο σκοτάδι, όπω αυτή η γυναίκα. Ε, αυτό είναι του Franz Χάλτ και του Πίτερ Κόντε, γιατί κάποια στιγμή ο Χάλτ αργούσε να το τελειώσει, το έκανε μέχρι εκεί. Και από εδώ και πέρα είναι του Κόντε, γιατί αυτοί επιβδίσανε σου λέει εμείς αλλάξουμε, θα φύγουμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Συντεγνίας και πορτρέτο δεν θα έχουμε δει, οπότε το δώσανε στον Κόντε και το ολοκλήρωσε αυτό το κομμάτι και αυτός είναι όμως καλός, είναι αυτό που είχε εκείνον τον καθιστό <coughs> στην αρχή ε, αλλά είναι και αυτό αριστούργημα, ειδικά το κομμάτι του Χάλς, αυτή η μορφή α πούμε εδώ και οι δύο μορφέ δηλαδή, και, και αυτή η πόζα και η άλλη πόζα, η πλαϊνή είναι αριστούργημαντικές διότι δημιουργούν ένα παλινδρομικό χώρο κίνησης του ματιού που από τη συμφωνία του μαύρου και του λευκού που είναι στην παρατεταγμένη φιγούρα κοιτάξτε τι ωραία λειτουργούν οι δύο κίτριμες παρενθέσεις για να συμπεριλάβουν τους δύο καθιστούς που είναι πιο σημαντικοί Πίσω τους οι όρθιοι με τα βλέμματα τους δημιουργούν βελάκια που συγκροτούν αυτή την παρένθεση. Οι άλλοι είναι όρθιοι σε στάση αναμονής και δημιουργούν ένα, ένα είδος παρατακτικής συμμετοχικής παρουσίας. Τα πορτοκαλιά που βάζει μετά και ο Χαλς και ο Κόντε έρχονται να επαναλάβουν το βαρύ πορτοκαλί που αρχίζει με το Λάβαρο που έχει ελαφρύνει με το ρούχο, ελαφρύνει ακόμα περισσότερο, ελαφρύνει ακόμα περισσότερο. Οπότε έχει ένα ρυθμό εξελιχτικό από αριστερά προς τα δεξιά. Η τοποθέτηση των δύο φιγούρων που είναι οι πιο άνεπες, έτσι και οι πιο έτσι και υπερήφανε, δημιουργούν αυτό το παιχνίδι κλειστού χώρου μέσα στον οποίο σωματώνεται και δημιουργούν τα πάρη δόση με τον θεατή και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η εικόνα Πολύ Πολύ Ναι Ναι και δεν είναι παγωμένο σημειότυπο όπω είναι του Βερμέρ, που αισθάνεσαι ότι εκεί ακυρώθηκε ο χρόνο. Τε, τέρμα, τα ρουλιόγια όλων μας σταματήσανε. Εδώ λες να τώρα, μα Εγώ για λίγο θα γυρίσει αυτός <ΣΣΣΣ> Είναι πάρα πολύ ωραία πορτρέτα του Χαλ. <ΣΣΣ> που το τέλειωσε αυτό είχε μια τάση να μην βυθίζει στο σκοτάδι το βάθος του και εδώ το βλέπετε ότι ε, κάπου χάνεται το κοντράστ που είχα στην αριστερή πλευρά που ήταν όλο πιο φορτισμένο με το κιαροσκούρο του ενώ εδώ το γεγονός ότι το έχει αφήσει σε λευκό ε, έρχεται και κάνει αυτές τις μορφές να έχουν μια επιπεδότητα παρά τη σχολαστική επεξεργασία που έχει δώσει στο του προσώπου Η ρυθμοί του ομωδιών είναι μία πίση του μαύρου πάνω στις όμπρες και τις σχένες <Συλίου> αυτά κρέμονταν στρα <Συλίου> Κάπω έτσι εδώ βλέπετε μία ψηφιακή αναπαράσταση του τρόπου με τον οποίον ήταν πριχτιστή το Δημαρχείο στην Ντάμ Υπήρχε ένα άλλο κτίριο εκεί που, που ήταν συντεχνιακό μέγαρο που συνεδρίαζαν οι πολιτοφυλακές. Υπήρχαν ταυτόχρονα διαφορετικές πολιτοφυλακέ, Εδώ δηλαδή βλέπετε και τις έξι. Εκείνη την περίοδο υπήρχαν έξι ή Κάθε μία είχε αρμοδιότητα για μία περιοχή της πόλης και κρατούσε άλλα όπλα γιατί ήταν οπισμένοι, ας πούμε, η οι, οι Watch του Ρέμπραν κρατούσαν αρκεβούζια, ένα είδος όπλου το οποίο θα το δούμε όταν κουβεντιάσουμε την υφερινή περίπου, θα το δούμε αναλυτικά. Ε, οπότε εδώ βλέπετε κάπως πώς περίπου θα ήταν το συντεχνιακό μέγαρο στον προθάλαμό του, ο οποίος ήταν ένας χώρος που γινόντουσαν συνεδριάσει, που γινόντουσαν εουρθασμοί και περιβάλλονταν, από τα ίδια του τα πορτρέτα είχε πραγματικά πολύ ενδιαφέρον η παρουσία του ομαδικού πορτρέτου. Το πιο δυνατό α πούμε από όλα αυτά είναι αυτό που θα δούμε πολύ αναλυτικά μιλώντας για το Ρέμπραντ σε μεταγενέστερη συνάντηση, την Ιχτερινή περίπολο δηλαδή, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατό το C.O.D. Ε, έχω και μια σειρά από πορτρέτα, που είναι τρόνις. δηλαδή δεν είναι ακριβώς πορτρέτα, είναι ένα είδος, τα τρόνις αρχίσανε σαν καρικατούρες. Δηλαδή, πώς τα έκανε σε παλαιότερες εποχές στην ίδια περιοχή, ο Μπρέγκελ, ας πούμε, ή ο Μπόσκ, που κάνανε λίγο, για να δείξουν τον, την αφέλεια και τον παραλογισμό της εποχής τους, κάνανε πολλές φορές κάποια πρόσωπα σαν καρικατούρες. Σε αυτή την παράδοση λοιπόν ανήκουν οι τατρόνι που σιγά σιγά όμω εξελίσσονται σε ε, αφορμή για του ζωγράφου να κάνουν κάποιε σχεδιαστικέ δοκιμές που δεν θα μπορούσαν να τι κάνουν να κάνουν ένα κοινό πορτρέτο. Mm. Αυτό α πούμε είναι ένα τρόνι του Γιώργου Βανκράινσπερκ. Το βλέπετε ότι είναι λίγο ε, σαν παροδία. Είναι τρόνι. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τρόνι του Ρέμπραντ από το Μαουρίτσχου χαγη αριστουργηματικό, δεν είναι συγκεκριμένο. Αν δηλαδή απεικόνιζε έτσι κάποιον συγκεκριμένο πελάτη, θα είχε απορριφθεί αυτό. Αλλά έτσι, με αυτή την έκφραση του προσώπου, δίνεται η ευκαιρία στο Ρέμπραντ, που είναι και 20 χρονών εδώ, 23, να, να κάνει δοκιμή, να παίξει. Άρα τα τρόνιζ σιγά σιγά εξελίσσονται σε μια κατηγορία προσωπογραφιών που επειδή δεν απεικονίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα, γιατί δεν θα τα πάρει κάποιο πελάτη, είναι η ευκαιρία να παίξει ο καλλιτέχνης κάνοντας κάποιε καθαρά ζωγραφικέ δοκιμέ πάνω στην επεξεργασία του Μετά βέβαια, οι περισσότεροι από αυτού που κάνουν καταπληκτικά τρόνιζ, όπω ο Ρέμπρα, αυτά που μαθαίνουν σαν ζωγραφικό χειρισμό τα περνάνε. Και σε κανονικά έλαβε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τρόμο τη χάγηση. Εδώ α πούμε στο πορτρέτο του Νίκολα ράτσε, εδώ δεν θα μπορούσε να το δουλεύσει έτσι, γιατί αυτό είναι ένα πορτρέτο παραγγελία, αν δούλευε το Νίκολας Βράτσα έτσι. Δεν θα το έπαιρνε ο Νίκολας Ράτς. Άρα την ίδια περίοδο βλέπετε ότι προσανατολίζεται σε ένα χειρισμό που απευθύνεται στην ωραιοποίηση και ανάδειξη του στάτους του Νίκολας Ράτς και την ίδια εποχή παίζει με χοντρή, πιχτή, βαθιά πινελιά επεξεργαζόμενος τατρώνης, ο ίδιος ο γράφος καρά σεζανικός ο τρόπος που χτίζει την πάστα του χρώματος. Μόνο, το μόνο που διαφέρει για τον σεζάν είναι ότι ο σεζάν δούλευε και με φόρμες που κάθε κάποια διαφορετικό χρώμα. Ενώ ρεμπάν του λέει με γήινες γήινους τόνους. Αλλά είναι χτίσιμο. Η λάψη της μεταλλικής εξάρτησης πάλι από τη χάρι μια και πήγαμε στο Μαουρίτς είναι ένα αριστούργημα του Φραντς Χάλτς πολύ μικρό σε μέγεθος, 30 εκατοστά δηλαδή τόσο είναι ένα πραγματάκι σαν, σαν σελίδα α4 εδώ στρογγυλό, ένα έργο του Φραντς Χάλτς ο οποίο έχει απεικονίσει μια σειρά από ε, χαμογελαστά παιδιά ε, αλλά δεν είναι συγκεκριμένη παραγγελία κάποιου γονιού είναι ένα τρόνο που μελετάει ακριβώ τι είναι αυτό που με κάνει στο να κοιτάω ένα παιδάκι και η δροσιά του έτσι, που βγαίνει στο γέλιο του να μου προκαλεί χαρά και εντύπωση. Πώς εγώ μπορώ να το αποδώσω αυτό με πινελιά και ζωγραφικό τρόπο. Οπότε είναι μία δοκιμή του Φραντς Χάρσε στον τρόπο με τον οποίο οργανώνει... Κοιτάξτε τι άμεσο που είναι. Πιο ενδιαφέρουσε ομάδε, ομάδα 4, που περνάω στη θεματική ομάδα 4, είναι still life. Αν να του δώσουμε υπότιτλου, θα λέγαμε ότι οι νεκρέ φύσει είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα στο φω και το σκοτάδι. Γιατί το φω αναδεικνύει την υλικότητα των αντικειμένων και το σκοτάδι είναι αυτό που την απορροφά. Θα λέγαμε ότι επειδή είναι μια κοινωνία, η οποία στι νεκρέ φύσει θέλει να δείξει ε, τον πλούτο των αντικειμένων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι περισσότερες από αυτέ είναι στην αγκαλιά της κλειδί. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι λειτουργούν και με ένα είδος εξωστρεφούς υπερβολικής καμιά φορά, προβολής. Και είναι και σκηνοθετημένες με έναν κεντρικό τρόπο. Ε, αυτά που σίγουρα θα μπορούσαμε να πούμε για όλες είναι ότι είναι deceptively realistic, απατηλά ρεαλιστικές. Δεν είναι μόνο αυτό το οποίο βλέπω Είναι και κάτι άλλο πολύ παραπάνω Και ενώ δείχνουν καθημερινά Δεν είναι οι καθημερινές σκηνές στο σπιτιό τους Ούτε τα καθημερινά σερβίτσια του Ούτε τίποτα Είναι μια σύνθεση από διαφορετικά πράγματα ε, Αυτή η ομάδα έχει πάρα πολλές και διαφορετικές κατηγορίες Επειδή υπάρχει πάρα πολύ Υπάρχει το εμπόριξ τη Τουλήπα, Το μάθημα ανατομίας του καθηγητή Νικόλαου Τουλπ, Που είδαμε πριν αυτό δεν το λέγανε Τούλπ, ονομάστηκε Τούλπ διότι ήταν συλλέκτη του λοιπόν σε μια εποχή όπου το χρηματιστήριο τη Τουλήπα ήταν τόσο ανθυρό, κάποια στιγμή υπήρξε κράχ στο χρηματιστήριο, όπου ένα σπάνιο βορδό Τουλήπα κόστιζε όσο ένα διαμέρισμα στο κέντρο του Άμστερνταμ. Οπότε θα σα πω υπάρχει ένα ολόκληρο χρηματιστήριο, όσοι έχετε πάει στην Ολλανδία, πιθανόν να έχετε επισκεφτεί το χρηματιστήριο των Λουδιών, που καθορίζει τι τιμέ σε όλο τον κόσμο. Οπότε, τα λουλούδια είχαν μια πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Εδώ βλέπετε ένας από τους πρώτους ανθογράφους, τον Μπόσα <coughs> Το έργο είναι λίγο, είναι όμορφο, αλλά είναι πολύ επίπεδο, με την έννοια ότι δεν βυθίζει ε, τη σύνθεση σε ένα παιχνίδι προβολής και υποχώρησης δίνει με πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο τις σταγόνες, τη υγρασίας και ή την ε, χρωματική ποιότητα των λουδιών αλλά είναι λίγο ψεύτικο ας πούμε επιτραπεί ε, οπότε εδώ είναι από τις πρώτες ανθογραφίες που ακόμα είναι ψεύτικο βέβαια είναι επειδή αυτές οι συνθέσεις δεν ήταν συνθέσεις που τις βλέπανε αυτά τα λουλούδια δεν αντίζουν την ίδια περίοδο άρα κάνανε σχέδια χρωματιστά όποτε άνθηζαν τα χρυζάνθημα το του α, ή, Δημήτρη ή του λείπε στην άνοιξη ή φρέζιες τότε τότε κάναμε λοιπόν σχέδια και μετά κάνανε συνθέσεις από αν... <σκοί> συνθέσεις ανθέων που συμπεριλάμβαναν λουλούδια διαφόρων εποχών άρα δεν είναι κάτι ρεαλιστικό είναι δισέπτυβλη ρεαλιστική που λέγαμε πριν <κοίλυν> και δεν είναι καν κάτι συγκλονιστικό πολύ ωραία είναι της Ραχίλ ε, ε, ε, που είναι μια ε, καταπληκτική ανθογράφο, ε, λίγο μεταγενέστερη βέβαια, αυτή είναι στα όρια του 17ου με τον 18ο αιώνα, αυτό το έχει κάνει το 1700, στο τελείωμα του Golden Age, αλλά αυτή δουλεύει πάρα πολύ ωραία τι προβολέ και τι υποχωρήσει. Καταρχάς κάνει μία πάρα πολύ όμορφη σύνθεση, όπου ο τρόπος που έρχεται το φως πέφτει σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία δεν διαγράφουν περιγραφικά σαν εγκυκλοπαίδια ολόκληρο το λουλούδι, αλλά τμήματά του. Και υπάρχει πάντα, θα το δούμε από κοντά, σε αυτές τις αρθογραφίες υπάρχει πάντα η έννοια της φθοράς, είναι δηλαδή υπομνήσεις βανιτάς, που εισβάλλουν μέσα στο έργο με τη μορφή εντόμων ακρίδων, σαλικαριών, λουλουδιών σάβρες, έντομα, μύγες, σφίκε, που θέλουν να μου δείξουν την ένα της θοράς ότι αυτό που βλέπεις είναι πάρα πολύ ωραίο αλλά δεν θα υπάρχει για πολύ διότι ο χρόνος φθήρει τα πράγματα και η μορφιά δεν κρατάει για πάντα οπότε πρέπει να την υποκαταστήσεις με μία άλλη είδους ομορφιά. Να τη ζεις δύο σε δεν δες τι όμορφο που είναι, αλλά να ξέρεις ότι πρέπει να αναζητήσεις πίσω από αυτό μία άλλη είδους ομορφιά, πιο νοητική, πιο ηθική, πιο... που να κρατάει περισσότερο, διότι αυτή η ηλικία είναι εφήμερη. Πάντως αυτά της Ρα... Ραχίλη είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφες. Mm. Είναι κραίες για να δούμε αυτήν. Να κάνω είναι και σημαντικό πως ε, για πρώτη φορά έχω τόσες ε, πολλές και σημαντικές γυναίκες σογγράφους. που εξελίχθηκε σε ανθογράφο αργότερα ήταν ο Μπολονχύερ ή Μπουλένζε όπως ήταν γνωστός εμ, ο οποίος από το πρώτο μισό του αιώνα έχει δώσει κάποιε πάρα πολύ ωραίε συνθέσεις ωραίες με την έννοια ότι όπως και η Ρούις κάνει προβολές και υποχωρήσεις αλλά έχει και ένα συνθετικό δυναμισμό δηλαδή κοιτάξτε ότι αυτή ε, πέφτει προς τα κάτω απαλά τα λουλούδια εκρήγνεται προς τα πάνω υποχωρούν τα πίσω στο αχνό βάθος εφαρμόζοντας μια ατμοσφαιρική προοπτική και χάνονται αυτό το γαριφαλάκι χάνεται εδώ και έχουν αυτήν την εξαιρετική αίσθηση εκριγνιόμενου χρώματος ειδικά στον τύπο της τουλίπας που απεικονίζεται στο συγκεκριμένο έργο του Rex Μουζέου είναι από τα πολύ όμορφα έργα του Βλέπετε, συνήθω άλλο ότι είναι φτερά του Ρουθοκαμίλου και άλλο ότι είναι φτερά γραφή έχουν διπλή παρουσία. Η μία αναφορά έχει να κάνει με τον εξωτισμό, γιατί όλα αυτά έρχονται από αλλού. Και εκεί είναι και η μαγιά του, αν υπάρχει θετική συνδήλωση σε αυτόν τον όρο. Το ότι του λείπα, α πούμε, που είναι το σήμα κατά τέτοιον, του λείπα είχαμε εμεί, γηγενέ περιοχή μα είναι. Στη μικρά Ασία είναι αυτοφίση. του λείπα και στοιχείο κτλ. Δεν υπήρχε στην Ολαβία του τουλίπα, αλλά εμείς δεν την κάναμε τίποτα. Δεν την κάναμε brand name. Αυτή την πήρανε και την κάναμε brand name και ένας βολβός αξίζει ένα διαμέρισμα. Θέλω να πω ότι ε, τον πλούτο που έχεις θα πρέπει να βρεις και έναν τρόπο να τον αξιοποιήσεις. Αυτοί τον αξιοποίησαν. Οπότε όλα αυτά που φέρναν τι τις απικίες, τα φτεράς του καμίλου και όλη αυτή η βολβοί ήταν βολβοί που προέκυπταν από δύο κυρίω. Τρόπους. Ο ένας τρόπος ήταν από τα υπερπόντια ταξίδια που τα έφεραν από αλλού και τα και ο δεύτερος ήταν από επιστημονικούς συνδυασμούς υβριδικών παραγόγων. Άρα έχω δύο πράγματα. Παίρνω κάτι από κάποιο μακριά που το αφήνω ανεκμετάλλευτο και το αξιοποιώ. Ένα και το δεύτερο ότι το φτιάχνω με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να παράξω ένα υβρίδιο το οποίο να είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και είναι έτσι. Άρα τα φτερά του είναι αυτό σε άλλες περιπτώσεις που θα δείτε φτερά μελανιού φτερά γραφής έχει να κάνει με το, την αντιπαράθεση απέναντι στο έτσι ε, vivanta ε, volant Scripta Manent ότι τα, οι ζωντανοί οργανισμοί Φεύγουν και εξαφανίζονται ενώ τα γραπτά μένουν γι' αυτό θα το δούμε αυτό σε κάποια βανητά σε λίγο, πριν περάσουμε σε αυτό δείτε λιγάκι αυτή την το δυναμισμό που έχει η σύνθεση του Boulanger είναι πάρα πολύ η, η χρωματική ρυθμή που έχει γιατί είναι σαν... σαν να δουλεύει με χρωματιστά πινέλα πάνω στη λευκή πορσελάνη Οι κοσιακές, βέβαια ενεκρές φύσεις του Κλάου, του Χέντα και του Καλ θα, θα δούμε τρεις ζωγράφους δεν μπορούμε να δούμε πολλούς είναι αυτές που περιλαμβάνουν μια τεράστια σειρά από τέτοια αντικείμενα αυτά είναι ένας απίστευτος συνδυασμός είναι επίληψη πλούτου πορσελάνινα πιάτα και πιατέλες από την Κίνα και την Ιαπωνία την Ιαπωνία λιγότερο γιατί Μόνο οι Πορτογάλοι είχαν επαφή, στρίδια, εσπεριδοειδή από τη Μεσόγειο, ε, ασημένια σκεύη, γιάλινα, ένα. Το δεύτερο είναι μία επίδειξη κανότητας, γιατί όπως και σήμερα, πολλές φορές όταν μας λέει το παιδί μας ότι θέλουν να γίνω καλλιτέχνη, του λέμε δεν σε κάτι πιο χειροπιαστό. Υπάρχει πολλέ φορές αυτή η αμφισβήτηση, το ότι η τέχνη... Ε, δεν το τόσο χρήσιμη όσο είναι ένα άλλο επάγγελμα. οπότε εδώ αυτοί τι κάνουμε λένε ότι ο χρωσοχός με την τέχνη του φτιάχνει ένα πάρα πολύ ωραίο αντικείμενο η μαγείρισα με την τέχνη της φτιάχνει ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό ο κεραμίστας με την τέχνη του φτιάχνει ένα πάρα πολύ ωραίο αγκείο εγώ με την τέχνη μου φτιάχνω κάτι από το μηδέ, ο άλλος παίρνει μια πρώτη ύλη, εγώ δεν παίρνω καν πρώτη ύλη Και αυτό που φτιάχνω εγώ και βλέπεις, σου προσφέρει την ίδια χαρά όταν το κοιτάς Που σου προσφέρει και το ποτήρι που πίνεις όταν πίνεις Και η πιατέλα που τρως όταν τρως Και το κανάτι που κρατάς όταν το κρατάς Άρα και εγώ είμαι ένας τεχνίτη και είμαι και ένας τεχνίτης του χεριού αλλά και του μυαλού γιατί επινοώ όλο αυτό εκ του μηδενό. σε ένα άδειο ξύλο ή σε ένα άδειο καμπά σου βάζω πράγματα που σε κάνουν να αισθάνεσαι την ομορφιά της ίδιας της ζωής Άρα υπάρχει και ένα ένα είδος έτσι, α, α, α, ανταγωνισμού ανάμεσα στις άλλες και τις διαφορετικές τέχνες γι' αυτό σε αυτούς Στου Ιταλού οι καλλιτέχνε ανέβηκαν βαθμίδα κοινωνικά γιατί ήταν μαζί με του αγκάριδες αρχικά. Όταν ήρθαν οι Μιχαηλάνγκελοι και οι Ραφαήλ που διαβάζανε φιλοσοφία και μαθηματικά κτλ. Και Εδώ αυτοί ήρθαν με την ικανότητά του να αποδίδουν όλα αυτά ισότιμοι με τι άλλε συντεχνίε και σιγά σιγά τι ξεπέρασαν. Δεν ξεπέρασαν ποτέ βέβαια του υφασματέμπορου ή του φιλοχώρου ή αυτά που είχανε το τεράχτιο πλούτο αλλά εδώ βλέπετε ένα αριστούργημα του Κλάες από το Ρέξ Μουζέου μετά είναι και αυτή η αυτα που ειχανε το τεράστιο πλουτο αλλα εδω βλεπετε ενα αριστουργημα του κλα είναι δηλαδή σαν με τα μάτια σου να, να χαϊδεύεις Ζου, ζούμε σε μια εποχή στην οποία η αίσθηση της αφής έχει υποχωρήσει αρκετά έτσι ενοχλούμεθα όταν στόσες αισθημοχνόμαστε και ακουμ... μα ακουμπάνε ή ακουμπάμε τους άλλους και η, η, η αφή μας έχει ατονίσει σε παλιότερες γενιές ανθρώπων που πιάνανε με τα χέρια τους πράγματα η αφή ίσως ήταν κάτι πιο, πιο σημαντικό ε, και ακόμα και στην παρηγοριά μας ας πούμε παρηγορούμε περισσότερο με τα λόγια και λιγότερο με τα χάδια και ε, αυτό είναι μια διαφορά αυτοί, αυτές οι χώρες που είχαν μία υλική κουλτούρα που βασιζόταν πάρα πολύ στην ποιότητα της ηλικής φύσης των πραγμάτων, όπως ήταν η Βενετία που εμπορευόταν τα μετάξια με την Ανατολή και η Ολλανδία που εμπορευότανε επίσης τα χαλιά και τα μετάξια με την Ανατολή και τη Δύση, έχουνε αυτήν την ανεπτυπμένη αίσθηση, Τι εγώ τη γιαγιά μου ας πούμε, που οτιδήποτε ρούχο της πήγαινα που αγόραζα, το πιανε, mm. το πιανε, το κανέτσι, το κανέτσι, το καλέτσι μου. Mm. Σου φρωνε τα και έλεγε, «Μμμ, mm. mm. πώς άντωσες, yeah. πώς, πως <laughs> αντωσες mm. μαλλον κοροεδο πιάσανε, mm. δεν το βλέπω το ύφασμα σπουδαίο. Εγώ δεν το είχα πιάσει καν, για μένα ήταν το στυλ, η μόδα, η μάρκα, το εκείνο, το άλλο». Mm. Δεν είχα καταλάβει ότι πιάνοντας ένα ρούχο και τρίβοντάς το και το από εδώ και το από εκεί Μπορεί να καταλάβεις κάτι άλλο για αυτό το ρούχο Αυτοί λοιπόν έχουν μια πιο απτική σχέση με τα πράγματα Γιατί είναι μαστόροι, γιατί είναι τεχνίτες, γιατί είναι πλούσιοι άνθρωποι που πλούτησαν από εμπόριο υλικών αγαθών Και θέλουν οι ζωγραφικοί που θα κρεμάσουν στο σπίτι τους Να απειθεί αυτή την απτική σχέση με τον κόσμο Άρα οι ζωγράφοι όπως ο Κλάες μεταδίδουν αυτό το πράγμα και, ο, και και τα μπαχάρια και η ανατολή και ο καπνός και η πορσελάνη και το ρούχο πατάει και σε έναν καραβατσισμό αρχικό ξέρετε, ο Καραβάτζο το πρωτόκανε αυτό. Όταν ο Καραβάτζο έκανε την νεκρή φύση του Μιλάνου που ήταν η πρώτη α πούμε νεκρή φύση ένα καλά δεν το καταλαβαίναν οι συγκεριμοί δεν, δεν καταλαβαίνανε Πώ μπορεί ένα ζωγράφο να ζωγραφίζει ένα καλάθι με φρούτα. Θα μου πείτε, πριν δεν ζωγραφίζανε φρούτα. Ναι, θα ζωγραφίζανε φρούτα, αλλά θα ζωγραφίζανε λίγο σε ένα θέμα. Ένα βιβλικό θέμα, ένα θρησκευτικό θέμα, ένα ιστορικό θέμα. Από μόνο του ένα καλάθι με φρούτα δεν είχε νόημα, δεν το, δεν το καταλάβαινε ο που Πώ μπορεί να είναι αυτόνομο έργο τέχνη σε ένα καλάθι με φρούτα. Οπότε ο καραβάτο το πρωτοκαλάθι το 1600, αρχέ του 17ου αιώνα. Άρα εδώ που είναι ο δέκατος έβδομος αιώνας παίρνουν τη σκητάρια από τον καραβάντσο και λειτουργούν μέσα από την αυτονομία του θέματος και το κάνουν με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο όσον αφορά τι υφές και έχουν βέβαια και επαναλαμβανόμενα έτσι, μοτίβα κάποια σχέδια ο κλάις ας πούμε τα χρησιμοποιεί συνέχεια οι ελιές που εμείς αφήνουμε και σαπίζουν στον δρόμο για αυτούς είναι κάτι το εξωτικό οι τα σπιδοειδή. Τα μέταλλα οι αντανακλάσσεις η σχέση του του κόσμου βλέπω, τι είναι αυτό που βλέπω και τι βλέπω εκεί μέσα κοιτάξτε α πούμε τις ποιότητες των ανακλάσεων του μετάλλου οπότε είναι σαν να σαν να θέτουν, ε? αυτό δεν είναι νεκρυφίση απλώ είναι το, το δωμάτιο του Ρέμπραντ από το σπίτι του Ρέμπραντ στο Άμστερνταμ το Ρέμπραντ Χούις που μας δείχνει ότι όλοι οι ζωγράφοι είχαν ένα μικρό κουστ κάμερ ή γούντρ κάμερ όπου μάζευαν διάφορα περίεργα αντικείμενα κοχύλια, λουλούδια αποξηραμένα μεταλλικά αντικείμενα όλα τα παράξενα της φύσης και της, του πολιτισμού και τα χρησιμοποιούσαν για να τα ζωγραφίζουν αυτό είναι η φωτογραφία από το σπίτι του Ρέμπραν Μπορείτε να το επισκεφτείτε για να δείτε ότι όλα αυτά τα ζωγράφιζε Για να δείτε τη λειτουργία της υφής Εκτός από αυτό υπάρχει και ένα είδος ηθικής προσέγγισης στην ικονολογία Του Κλάις δηλαδή Εδώ βλέπετε ας πούμε Το λιχνάρι είναι σβησμένο, Το κερί αναποδογυρισμένο Το μελάνι ό,τι έγραψε έγραψε το φτερό Το κρανίο το ποτήρι αλλά μένει η γνώση και ας είναι κλειστή. Μένει όμως όταν όλα τα άλλα τελειώνουν. Έχω πολύ συχνά δηλαδή για να εξισορροπηθεί η αλαζονία των υλικών αγαθών έχω πάρα πολύ συχνά θέματα βανιτάς. Θέματα δηλαδή που μου κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την ματαιότητα των εγκοσμίων, το εφήμερο των υλικών αγαθών και τη ζωή, που θα με κάνει λίγο να στραφώ προς τη σωτηρία της ψυχής μου ή προς κάποια πιο έτσι, ηθικά θέματα πολλές φορές αυτό είναι πολύ έντονο σε αυτό του Ρέξ Μουζέα μου επίσης ε, του Τωρέντιου ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον έργο εκ πρώτης όψης δεν είναι εντυπωσιακό αλλά σε μια δεύτερη ανάγνωση βλέπετε ακριβώς τι κάνει ο Τωρέντιου δηλαδή και είναι και πρώιμο έργο ένα κανάτι τρα... κρασιού και ένα κανάτι νερού. Τι κάνω, το κλείνω. Ένα κανάτι κρασιού και ένα κανάτι νερού. Γιατί το κρασί δεν το πίνουν άκρατο. Από τους αρχαίους Έλληνες, αυτό το λέμε και κρασί. Από το ρήμα κεράνιου που σημαίνει αναμειγνίο. Άρα δεν είναι άκρατο σύγχρονο. Αναμειγνίο το κρασί με νερό και τότε. Άρα έχω ένα ποτήρι στη μέση, μια κανάτα κρασιού και μια κανάτα νερού. Στο κάτω μέρο έχω μια παρτιτούρα. Ε, ανάμεσα στα δύο άκρα ε, από δύο πίπες για να καπνίζω ταμπάκο, καπνό η οποία παρτιτούρα γράφει What is το μέζουν πέρυσις είναι η evil evil. μου κρούει τον γόδωνα του κινδύνου ότι ωραίες είναι οι απολαύσεις και η μουσικούλα και το κρασάκι και το κάπνισμα και όλα πάρα πολύ ωραία αλλά με μέτρο γιατί αν δεν υπάρχει μέτρο θα έρθει το κακό αργά ή γρήγορα και αυτό το θα έρθει το κακό και το μέτρο μου το δίνουν και οι σκοτεινιασ... ο σκοτεινιασμένο χαλινός του πάνω επιπέδου έτσι δεν το πολύ καταλαβαίνουμε αλλά οι άνθρωποι της εποχής του Καβαλάκα να το καταλάβαιναν ότι είναι χαλινός αλόγου, χαλινάει που χαλιναγωγεί χαλιναγωγεί και μετριάζει άρα έχω ένα έργο στο οποίο υπάρχει η απόλαυση το κρασί, η μουσική, η πίπα, το κάπνισμα Αλλά και οι αναφορές στη χαλιναγώγηση των παθών Στο μέτρο και στον τρόπο με τον οποίο έτσι θα η ηρεμία Θα μου πείτε, εάν δεν μας θα εξηγούσεις εσύ η, ο μελετητής ε, Σιγά μην δούμε εμείς αυτό στο Ρέξ Μουζέο και καταλάβουμε τον συμβολισμό του Ναι, εμείς ε, Αλλά ο άνθρωπος της εποχής ε, το θεωρεί αυτονόητο γιατί είναι στο ρεπερτόριό του Όπω το δικό μα ρεπερτόριο είναι άλλου είδου σημειολογικέ αναφορέ. Το αν φοράει κάποιο ένα κουστούμι, θέλει να υποδηλώσει την επισημότητά του. Όταν το δει ο του μέλλοντο το κουστούμι, μπορεί να σκεφτεί ότι όλοι, όλοι έτσι δίνονταν. Όπω και εμεί νομίζουμε βλέποντα αυτά τα πορτρέτα ότι όλοι έτσι δίνονταν. Δεν είναι δίνονταν έτσι. Είναι σημειολογικέ συμβάσει που ακολουθεί η τέχνη για να κάνει ένα image making και να προβάλλει κάτι. Ε, οπότε αυτός ο κώδικας στους ανθρώπους της εποχής ήταν ένας οικείος κώδικας άρα έχω συμβολισμούς, οικονολογικές αναφορές ε, την ίδια, τον ίδιο τον προβληματισμό πάνω στο, στα αντικείμενα εγώ το είπα τώρα ας πέραμε, πέραμε μια διά της μάνας μου και φορτίστηκα με το να σχοληθώ ε, γιατί δεν παιδιά και πηγαίνω τώρα κάθε εβδομάδα σε αυτό το έρημο σπίτι και πηγαίνω υποτίθεται για να, να μαζέψω. Να μαζέψω, να δώσω, να κάνω, να δείξω. Και επειδή ζήσαμε πολύ στενά μαθητηθία μου και πολύ, πολύ αγαπημένε στιγμές είσαι, δεν μαζέρω τίποτα, κάθω και τα κοιτάω. Τα κοιτάω και όλα αυτά, ανά καμήνες στιγμές, και κλαίω και θυμώνω και κάνω και δείχνω και κάθω και τα κοιτάω, κοιτάω τα αντικείμενα, τα πιάνω. Τα πιάνω, δεν τα Βιάννη. και τώρα που ετοίμαζα αυτή τη σειρά με το, το, το, το, το, το διαπικρονίδι νεκρές φύσει, σκεφτόμουν ότι πόσε φορές ας πούμε οι άνθρωποι κάνουν αυτό το πράγμα ένα αντικείμενο κοιτάνε από ένα δώρο που τους έχει κάνει κάποιος που τους έχει εγκαταλείψει και δεν είναι πια εκεί και το κοιτάνε και ότι τα, τα αντικείμενα είναι σαν να έχουν μέσα του την ικανότητα να πυροδοτούν στοχασμού και αναστοχασμού. Στοχασμού για το τι είναι τελικά η ζωή Τι είναι η πραγματικότητα Τι είναι αυτό που βλέπω Και αναστοχασμούς σε σχέση με αυτά που έχω βιώσει και έχω ζήσει Οπότε αυτά θέλω να σας πω Δεν είναι απλά Είναι πάρα πολύ ωραία Γιατί είναι πολύ δεξιοτέχνες τα, τα ζηλεύει. Άμα κάνει κάποιο ζωγραφική, τα ζηλεύει. Λέει τον παγάσα, πώ το κάνει έτσι, και εγώ πιάνω τον πινέλο, και το, το παστώνω και το λασπώνω, α πούμε, και δεν μπορώ να το ισορροπήσω. Τα ζηλεύει. Αλλά πέρα από την δεξιοτεχνία, δεν είναι απλά επίδειξη δεξιοτεχνία. Είναι πολύ περισσότερα. Είναι όλο αυτό το σύνθετο πράγμα που κουβεντιάζουμε τόση ώρα, το οποίο <κοί> <κοί> το αποδίδουν με ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. και με κάνουν να κοιτάζω, να κοιτάζω, να κοιτάζω, είναι, είναι πολύ, ζούμε σε μια, εγώ βλέπω αυτού από τους μου που είναι παιδιά έξυπνα, ευφιέστερα από άλλες γενιές, αλλά δεν βλέπουν, δεν βλέπουν γιατί έχουν, έχουν εφιστεί τόσο πολύ στον καταιγισμό των εικόνων που η γοητεία προκύπτει όχι από τη διείσθηση στην κάθε εικόνα, αλλά από την εναλλαγή της μίας με την άλλη. Και δεν μπορεί να διεισδύσουν εύκολα στο να δούνε πράγματα. είναι πολύ ωραία ε, τεχνικά ε, ο Χέντα ο προηγούμενος ήταν ο Κλάες το προηγούμενος ήταν η Χέντα είδαμε δύο Κλάες δύο Χέντα και έχω βάλει και κάποιου σκάφ αυτός δουλεύει λίγο σε πιο σε αυτό το μετροπόλημα από τη Νέα Υόρκη δουλεύει σε μεταλλικούς και ψυχρούς τόνου. τα στρίβια τα ασύμια τα μεταλλικά αντικείμενα, η γιαλάδο στο ποτήρι, το σπάσιμο της τοράς, κοιτάξτε το όρθιο και το πεσμένο. Επίσης διάφορα έργα, δηλαδή αν σας κάνουν εντύπωση σε ορισμένες λεπτομέρειες ε, το ξεκλουδισμένο πορτοκάλι, λεμόνι ή κύτρο κυρίως, κύτρο, πιο πολύ κίτρο έχουν να κάνουν με, το, με τις ανατροπές της ζωής δεν είναι μια κοινωνία που της πάνε ρολόγι όλα, είναι δύσκολο θέλει κόπο και τρόπο και κόπο και έρχονται ανάποδα συχνά, όπως ένα φρούτο Πώ θα το δηλώσω τώρα ότι το, το έρχονται ανάποδα, ας πούμε. Θα βάλω ένα κίτρο, το οποίο είναι απ' έξω και ωραίο και μέσα τί πικρό. Γιατί πολλές φορές αυτό το πράγμα συμβαίνει. Μια γλυκιά αίσθηση πρώτη όψης ή εμπειρίας τη διαδέχεται μια πικρή. Άρα αυτά όλα τα ξεκλουδισμένα έχουν να κάνουν με την αναλαγή γλύκας και πίκρας. Γι' αυτό το βλέπετε συχνά αυτό το μοτίβο να επαναλαμβάνετε. Εμένα πιο πολύ, από μου αρέσει ο Βίλεμ Κάφ και τα βυθίζει στα σκοτάδια. Και είναι σαν να... Είναι σαν να... Κλείνω τα μάτια μου. Είναι πολύ περίεργο αυτό που νιώθω μπροστά στα έργα του Βίλεμ Κάφ, για ε, Γιατί είναι σαν να κλείνω τα μάτια μου και κλείνοντα τα να βλέπω καλύτερα. Είναι σαν αυτό το εστιατόριο που ήρθε, που στο Βερολίνο πριν από κάτι χρόνια, που δεν είχαν καθόλου φως, για να... και, το... και το τρέχανε και τυφλοί για να ενεργοποιείται περισσότερο η αίσθηση της γεύσης ή της όσφρησης, ας πούμε. Έτσι, οπότε έπαιρνες μέσα, σε έπαιρναν από το χέρι και σε καθοδηγούσανε και μετά πισκώσουν απέναντι σε όλο αυτό το πράγμα και άγγε, να χειρότερα την τη Δεν ήξερε, εσύ Εκεί τα Εκείνοντα. Άρα ε, ήταν σαν μία τέχνη η οποία ε, σε βυθίζει στο σκοτάδι για να δει καλύτερα. Είναι απίστευτο αυτό. το παιχνίδι θα το δούμε στο ρεμπραντ. θα κάνουμε ρεμπραντ, θα δούμε λίγο τη μνημονίου με την τυφλότητα. Αυτό δηλαδή που λένε και οι αρχαίοι, ότι οι μάντιε οι αρχαίοι ήταν τυφλοί. Mm -hmm. Γιατί βλέπανε με τα μάτια τη ψυχή και τη διέστηση παρά με τα μάτια τα λιθινά. Εδώ λοιπόν ο Βίλεν Καφ ενώ τα βυθίζει στα σκοτάδια. Και είναι όλα έτσι με ένα σκούρο φόντο υποφωτισμένα ε, Αναδεικνύουν τις ποιότητέ τους με έναν τρόπο Αυτό ας πούμε της Εθνικής Μηναδοθήκης του Λονδίνου με τον Αστακό Το κέρας, το ποτήρι αυτό το drinking horn Που είναι ένα είδος ε, έτσι πόσιμους σκεύους Σκεύους πόσεις ε, Το οποίο είναι και ένα κέρας ταυτόχρονα ο αστακό με αυτά, τα ροζ, όλα αυτά έχουν συμβολισμούς βέβαια. Το κέρας έχει να κάνει με το κέρας τη αμάρφειας, με τον πλούτο, με το ίδιο την αρχαιότητα. Ο αστακός έχει να κάνει, ο συμβολισμός του έχει να κάνει με το εξωτερικό περίβλημα και την εσωτερική ψύχα. Δηλαδή ότι όπως ο άνθρωπος, όπως και το καρύδι, είναι χριστολογική συμβολισμή αυτή. Δηλαδή ότι εξωτερικά είναι κάτι πάρα πολύ σκληρό και υλικό, αλλά μέσα... Έχει τη λύκα και την ψύχα όπω και τα έμβια όντα έχουν απ' έξω ένα δέρμα και ένα σώμα αλλά μέσα έχουν μια ψυχούλα. Εξού και εμείς λέμε και ψύχα, από το ψυχή ψύχα λέμε την ψύχα στο καρύδι και στα μέσα τους ξυρούς καρπούς. Που είναι πάρα πολύ ωραία σαν ετυμολογική προέλευση. Οπότε θέλω να σας πω ότι όλα αυτά πέρα από την φοβερή δεξιοτεχνία του Βίλεν Καλφ είναι και γεμάτα με συμβολισμούς, αλλά σε παρασύρει τόσο πολύ ο τρόπος που δουλεύει της λάμψη στα σκοτάδια όπου ε, ε, χάνεσαι. Ξιοποιεί. αυτό είναι σε ποτήρι πάλι ε, το κάνει συχνά γιατί το έχει στην κατοχή του είναι ναυτήλος είναι δηλαδή αυτό το στρακοϊδές που μοιάζει με σαλιγκαράκια αλλά είναι μεγάλο αυτό σπάνιο και έχει αυτήν την ε, συντευθένια αίσθηση και πολλές φορές το χρησιμοποιεί άλλοτε με θερμούς και άλλοτε με ψυχρούς μεταλλικού τόνου. Τα κινέζικα επίσης ε, αντικείμενα που βάζει, τα βάζει έτσι με μια λαμπερή και απαστράπτουσα λευκότητα της πορσελάνης και του γαλάζιου. Αυτό της Ουάσιγκτον είναι επίσης, εκεί κάθηκα με τις αυτό. <ΣΣΣΣΣ> ναι, ναι, γιατί κόλλησα και το βλέπα, ήτανε και μένα. <ΣΣΣ> ναι. μεγάλο. Μεγάλο. 64. Και κοίταξτε αυτό δηλαδή Κοιτάξτε τη θαμπάδα του ροδάκινου Με τη θαμπάδα του χαλιού Που ε, η, φύ, η ύλη απορροφάει τη λάμψη Βυθίζεται μέσα σου Και μετά έρχεται το κρουστό κίτρινο του Εσπεριδοειδού να κάνει κοντράστ. Η, η, η κινέζικη προσελάνη επίση. Το, το, το αντιθέγγισμα τη λάμψη πάνω στην γυάλινη λαβή του μαχαιριού. Και το πάνω του βυθίζει όλο το σκοτάδι και έχω αυτές τις λάμψεις στο μεγάλο ποτήρι, στην κανάτα και στο όμορφο λουλουδάκι που καθρεφτίζεται στο φθαρμένο φίλο. Και είναι όλα έτσι η πίση της λάμψης του λευκού. Είναι αριστούργημα για να κλείσουμε και αυτό το θέμα. η φύση ανεδεμένο ναι. πολύ ενδιαφέρον στα τοπία ε, έχω φυσικά τοπία στα τοπία θα μπορούσαμε να κάνουμε έτσι υπότιτλους να πούμε clarity and harmony είναι πολύ ωραία το πεις, ειδικά τα εσωτερικά Disceptive realism πάλι, το βάζουμε παντού, αυτό είναι μπαλαντέρ. Light and shadow επίση παντού, γιατί εδώ δουλεύει το φω όσο περισσότερο. Έχω όμω και marine paintings και έχω και landscape paintings. Α δούμε ένα ρουσταλ και ένα ρεμπραντ, ένα ψυχρό τοπίο και ένα θερμό τοπίο, για να δούμε τον τρόπο που δουλεύει το φω. Γενικώ κατεβάζουν πάρα πολύ τον ορίζοντα. Είναι περίπου, α πούμε, 3 με 4 πέμπτα ουρανό και ένα πέμπτο με δύο πέμπτα η Γη Άρα έχω την απεραντοσύνη του ουρανού σαν κυρίαρχο θέμα Αυτό είναι ένας πάρα πολύ ωραίος ένα πολύ ωραίο τοπίο με έναν ανεμόμυλο του Ρούιστει Σας θυμίζω ότι η ανεμόμυλη δεν είναι το βλέπετε πόσο δυνατός είναι Δύο, αν είναι ανεμόμυλος για άλεσμα αλευριού, σαλιού είναι ο, ο μόχθος των ανθρώπων αλλά οι περισσότερη ο 8 έως 10 δεν είναι για άλαισμα Είναι κυρίως για να μεταφέρουν τα νερά Γιατί αυτή η χώρα δεν θα υπήρχε Είναι κάτω από τη στάθλη της θάλασσας Άρα αν δεν είχαν φτιάξει αυτό το σύστημα με τα κανάλια και οι ανεμόμυλοι να αντλούν ουσιαστικά από το χαμηλότερο κανάλι το νερό να το πάνε στο ψηλότερο κανάλι, και από στο ψηλότερο κανάλι, και να το χύσουν στη θάλασσα και να γίνει όλο αυτό, γι' αυτό είναι όλοι αυτοί οι ανεμόμυλοι. Δεν είναι τόσο ανεμόμυλοι για να λέμε στάρι. Άρα είτε, είτε το ένα ισχύει, γιατί δεν ξέρω τώρα τι ανεμόμυλο είναι αυτό, είτε το ένα ισχύει, είτε το άλλο. Ε, έχει ένα συμβολισμό η δύναμη του ανθρώπινου μόφου και κόκου που τις αντίξοες συνθήκες ή την παινία θα τη μετατρέψει σε προκοπή Ίσως ακούγονται λίγο παροχημένα αυτά σαν φράσεις αλλά είναι αυτού του είδους και όλο αυτό γίνεται με τη μεταβλητότητα των σταθερών μέσα από τον τρόπο που τα σύννεφα λειτουργούν Καταλαβαίνετε, φεύγει η καταιγίδα. Κοιτάξτε τι, τι ωραίο, ε, γραφεί εντελώ, έτσι. Γραφισμό είναι αυτό, με την πίσω πλευρά του Πινέρι. Το βάφτι με την πρόσημη την πούρτσα και μετά πάει με το πίσω το ξύλινο και αρχίζει και το χαράζει, α πούμε. Και κάνει γραφισμού. Σαν να προσπαθεί να αποτυπώσει τη ροή και την κίνηση του σύννεφου που φεύγει. Γιατί ήρθε ο ήλιο από εδώ, φεύγει αυτό το, το, το πέτρινο γεφυράκι, έτσι λέγεται το έργο του Ρέμπραντ και να νοικώ σχετικά το κίτρινο γεφυράκι και εκείνες τις σιτιές εκεί πέρα τις λούζει με ένα χρυσό φως διώχνει την καταιγίδα το γαλάζιο γίνεται και αυτό διάφανο και δημιουργεί αυτό το πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι ανάμεσα στο χρυσό φως που επιζητά ο Ρέμπραντ και στα ψυχρά που υποχωρούν και σβήνουν και χάνονται μέσα από την καταιγίδα που φεύγει προς τα δεξιά ε, τα πιο ενδιαφέροντα βέβαια Είναι στα city scapes Δηλαδή τα αστικά τοπία Διότι τοπία κάνεις όλη την Ευρώπη Αλλά αστικά τοπία Και κυρίω εσωτερικά Δεν έχουμε τόσο πολλά Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά ε, Να δούμε δύο καλλιτέχνες Τον Σάνρενταμ και τον Βερμέρ Που έχουν κάνει τα πιο ωραία Ο Σάρενταμ ε, Η γοητεία του Σάρενταμ Βρίσκεται ακριβώς στον τρόπο που αφαιρεί από αυτή την υλικότητα είναι σαν να τη φιλτράρει Δηλαδή αυτά τα χρώματα των ντούβλινων κατασκευών και του σοβά Σίγουρα είναι πιο σκούρα Δεν έχουν αυτές τις ροδαλές σαντάβιες Ούτε είναι φως αυτό ολανδικό. Άρα έρχεται και τα φιλτράρει όλα αυτά Σε ένα στοχαστικό φίλτρο λευκότητας και φωτεινότητα εδώ όπου δίνει μία αέρινη όψη στο Τέλφτ και στο Άμστερνταμ που ζωγραφίζει αυτός και στο Χάρλεμ πάει και τα δομή μέσα από μία γεωμετρική επεξεργασία όπου έχει καταπιτικούς ρυθμούς και γεωμετρικών σχημάτων και χρωματικών ρυθμικών αποτυπώσεων διότι έχει μελετήσει αρκετά τη θεωρία του Κέπλερ ε, για την οποία θα μιλήσουμε την άλλη φορά που θα μιλήσουμε για τον Βερμέρ πιο πολύ και για τα optics, πόσο επηρέασε αυτό το απλό πράγμα που είπε ο Τσέχος Αστρονόμος το γεγονός δηλαδή ότι η πραγματικότητα η έξω και η πραγματικότητα του αμφιβληστροειδούς είναι δύο διαφορετικά πράγματα και οι Ολλανδοί φαίνεται να το πήρανε αυτό λίγο τη Μετρητή και να άρχισαν να παίζουν με την αντιληπτικότητα του ματιού ότι αυτό που βλέπω σαν πραγματικότητα είναι αυτό που φτιάχνεται εδώ μέσα και την άλλη φορά που θα κουβεντιάσουμε με, με αφορμή το Vermeer τα optics, την κάμερα όπου σκουρά, τη θεωρία του Κέπλερ κτλ θα αναφερθούμε λίγο περισσότερο, θα δούμε και κανένα διοσάρενταμα ακόμα αλλά αυτό λοιπόν ενδιαφέρεται γι' αυτό Άρα, στο παλιό ε, δημαρχείο του Άμστερνταμ, λειτουργεί με έναν εκπληκτικό τρόπο στο πόσο οργανώνει ουσιαστικά αυτές τις σχεδόν σιωπηλές έτσι, εικόνες του, όπου η πολύβουη καθημερινότητα έρχεται και υποκαθίσταται από ένα είδος αρμονίας που... Αποδίδει αυτή την αίσθηση αυτού του χώρου. Κάνει πάρα πολλά σχέδια. Έχουμε τα σκίτσα του τα έχουμε, έχει μια πολύ ωραία έκθεση. Με τα σκίτσα του Τσάνετα. Ε, διότι τα έργα τα τελικά είναι συνθέσεις που έχουν προκύψει από συνδυασμού σκίτσων. Δεν είναι σωστά. Ε, ε, είναι σαν να έχει βρυγόνιο μάτι. Ε, δηλαδή, σαν το μάτι σου να είναι α πούμε. Ο 28, πολύ μικρότερο, 14-16, και βλέπει ταυτόχρονα συνδυάζοντας για αυτά πράγματα, να το δούμε στις εκκλησίες αυτό. Προς το παρόν βλέπουμε αυτά τα εξωτερικά για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η, ο όρισμός του. Βάζουμε έτσι κάτι πιο και αυτές οι φιγούρες των μαυροντημένων Ολλανδών βλέπετε αυτή την έννοια του ρυθμού φιλτραρισμένη με φωτεινότητα ενώ απεικονίζει λεπτομέρειε από το φαγωμένο σοβά μέχρι τα χορταράκια Έχει και την ανησυχία που έχει ο Χόπερ, γιατί ο Χόπερ και ο Ντεκήρικο θα δουλέψουν στον 20ο αιώνα τέτοια αφαιρετικές ζώνες χρωματικές. Στον Ντεκήρικο όμως υπάρχει ανησυχία και στο Χόπερ υπάρχει η αποξένωση, ενώ εδώ όλο αυτό το φωτεινό πράγμα αγκαλιάζει τις μορφές οι οποίες είναι ευτυχισμένε σε αυτού τους χώρους. και αυτό του Rotterdam, η πλα πλατεία της Παναγίας, πάρα πολύ όμορφο. Και ήμουν ο Τριάν, καθαρό έτσι. Έτσι όπω το στείλ, με οριζόντια, με κάθετα, με χρυσέ τομέ, με, γιατί έχει, μελετάει πάρα πολύ μαθηματικέ δομέ. τις γεωμετρικές δομές και το ανσήμαντο θέμα που είναι ένας μικρός δρομάκος στο Δέλφτ ο λεγόμενος The Little Street από το Ρέτσι μου που δεν είναι, το, είναι το τίποτα. Δηλαδή μια γυναίκα πλένει σε μια πέτρινη σκάφη στην αυλή μια άλλη κεντάει στο κατόφλι του σπιτιού της, δυο παιδάκια παίζουν έχοντας χαράξεις στο πεζοδρόμιο το επιτραπέζιό τους ένα ολάνθιστο αναρχητικό έχει πνίξει την πρόσωψη αυτού του σπιτιού Η άλλη πρόσωψη είναι μια καθαρή γεωμετρική δομή ένα συνεφιασμένος ουρανός έρχεται να δώσει τα λευκά του και τα γαλάζια που θα συντεριάξουν με τα λευκά του ασβηστωμένου τείχου με τα γαλάζια του λουλουδιού και τις μικρές γαλάζιες αντάβγες που υπάρχουν πάνω στην υγρασία και τη μούχλα των τούβληνων αυτών προσώψεων ένα φθαρμένο και απλό καθημερινό μετατρέπεται ξαφνικά στα χέρια του Βερμέρ σε ένα ποίημα. Σε αυτή την πάρα πολύ όμορφη άποψη του Ντέλφτ από το Μαουρίτ Χουίς, που αυτό αν έχετε διαβάσει το «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο» του Μαρσέλ Προύστ, όπου η πρωταγωνίστρια πριν πεθάνει μιλάει για αυτό το κομμάτι του κίτρινου τείχου, που είναι αυτή η κίτρινη στέγη, αναφέρεται σε αυτό το έργο, Προύστ, εδώ. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα του Vermeer, ένα είκοσι δεν είχε κανεί άλλο τέτοιο... Ε, και είναι και ένας καταπληκτικός ρυθμός δηλαδή ένα, ένα πάρα πολύ ωραίο παιγνίδι ανάμεσα στο φωτεινό και το σκοτεινό στο θερμό και το ψυχρό που εναλλάσσονται μια στενή λωρίδα αμμουδιάς δίνει αυτό τον θερμό τόνο ακολουθεί ένας τόνος ψυχρός Έρχεται ένας συνδυασμός ψυχρών και θερμών αστικών δομών για να ανοίξεις τη φωτισμένη απεραντοσύνη του ρανού που έρχεται πάλι να σκοτεινιάσει Άρα έχω ένα, ένα χορευτικό ρυθμό από θερμά και ψυχρά που εναλλάζονται κρατώντας την χαμηλή οριζόντια ζώνη της αστικής δομής με την πύλη του Άμστερνταμ και την πύλη του για την το κανάλι σε εδώ ε, να λειτουργεί Είναι... Είναι, είναι αυτό που λέει what we see seems almost too obvious too plainly discrete, too perfectly observed to require comment or analysis the city of Delft appears before us under the partial clouds characteristic of the north sea climate, a palpable grouping of brick, mortar and clay structure αυτό είναι ένα, ένα μείγμα από έτσι, τούβλα και σοβά και πυλό και αυτά που έχουν εμπλέψει και έχουν κατασκευαστεί έτσι όπως τα κοιτάμε από την αποδόμεριά του καναλιού είναι όλα εκεί ακόμα και σήμερα μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε την πύλη σίδαμ στα αριστερά και την πύλη του Ρότερνταμ στα δεξιά έτσι με, τους, με τις πολεμίστρες τους με τον πύργο το καμπαναριό της νέας εκκλησίας New, New, New The Kirk, με να είναι φωτισμένη έτσι καθώς πέφτουν επάνω της ακτίνες του ήλιου όλα αυτά είναι εκεί είναι αναγνωρίσιμα ακόμα και η παλιά εκκλησία είναι αναγνωρίσιμη, είναι η πόλη του είναι το Delta. δεν έφυγε ποτέ από εκεί αλλά αυτό που λέει εδώ η Μάριετ μα λέει «The since varied light effects look so natural» Deep shadow and bright patches, pinpoint highlights and watery reflections, that the eye ignores, what the mind knows, that this light is high artifice, that it is a work of painting. Δηλαδή, ξεχνάμε ότι είναι ζωγραφική. Έτσι το κοιτάς και σου μεταφέρει την αίσθηση σαν να βλέπεις την υγρασία και τον τρόπο που λειτουργεί μια πόλη. Αν δείτε την άποψη σήμερα της πόλης που διατηρεί κάποια χαρακτηριστικά δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Πόσο Βερμέρ παίρνει κάτι που σε γενικές γραμμές ήταν και τότε περίπου έτσι και το μετατρέπει σε ένα ποίημα μέσα από τον τρόπο που επεξεργάζεται τα χαρακτηριστικά δεδομένα των ρυθμικών εναλλαγών του, δουλεύοντας και με την κάμερα ουσκούρα, γι' αυτό είναι αυτή η ασημένια σκόνη που είναι σαν να έχει επικαθίσει στα φωτεινά σημεία που ανακλούν τις λάμψεις της υγρής ατμόσφαιρας του Δέλφτ. της κατηγορίας, το έχω βάλει στα cityscapes, είναι τα εσωτερικά των εκκλησιών, τα οποία είναι πραγματικά αριστοργηματικά. Έχω του Hoogerst, του De και του Sanredam. Λοιπόν, και στο Hoogerst βλέπετε από τη νέα εκκλησία στη Νιουβεκέρ, στο Τέλφτ, με τον τάφο του Βίλιαμ του Σιωπηλού, που ήταν ο πρίτυπας του, του, του, του οίκου της Οράνγκης που άρχισε την επανάσταση για να, για να αποκτήσει ολαντήτων εξαρτήσεων άρα είναι ο τοπικός της ήρωας, έτσι; και εδώ είναι ο τάφος του το Κοιτάξτε τώρα αυτά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, που έχω αυτούς τους ρυθμούς τους εσωτερικούς. Οι εκκλησίε είναι απογυμνωμένε από τα στοιχεία τα καλλιτεχνικά και λειτουργούν περισσότερο σαν στεγασμένοι χώροι συναθρήσεων πια σε αυτά τα χρόνια. Αλλά η πίεση, ακόμα και του Huggest, βρίσκεται κυρίω στον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται τα έργα ειδικά στις ε, σειρέ που έχει κάνει και με την Ούτε και με την Νιούτε Κέρκ είναι πραγματικά αριστολυματικά στην Ούτε σε αυτό το έργο κάνει και παιχνίδι με, με την ψευδέστηση κοιτάξτε ότι είμαι εγώ εδώ δίπλα σε ε, ε, μια εκκλησία απογυμνωμένη από τις θρησκευτικέ αναφορές που λειτουργεί σαν χώρο με παιδιά, με σκυλιά, με πλούσιους και φτωχούς με αυτό το φως που μπαίνει και την ιερότητα που δεν μπορεί να μου μεταδώσουν πλέον οι εικόνες που δεν υπάρχουν, μου τη μεταδίδει αυτή η αίσθηση στοχαστικού φωτός που είναι το υπέρτατο στοιχείο αναφοράς στην έννοια του Θεού. Και όμως έρχεται εκεί και ένα σημείο να μου περθυμίσει ότι αυτό που βλέπεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά Μου βάζει μία ζωγραφισμένη σωλήνα, κουρτίνα, εδώ... Για Εκεί πάνω που μου έδωσε την αίσθηση ότι είναι σαν ένα παράθυρο που ανοίγεται σε αυτόν τον κόσμο που ανήκω και εγώ, με προσγειώνει λίγο στην έννοια της οπτικής και της ζωγραφικής με ένα πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Μου λέει, κοίταξέ το, είναι ένα έργο, το έχω φτιάξει. Και αυτό, μια κουρτίνα, είναι ένα, ένα θέατρο μούντι αυτό, και μπορώ να τραβήξω την κουρτίνα, την ζωγραφισμένη, και να το σκεπάσω. Οπότε σε αυτό, πέσει με αυτό το χαρακτηριστικό. Στην Ιούβε έχει κάνει μια πολύ μεγάλη σειρά, και το έργο του Αμβούργου είναι ωραίο, και το έργο αυτό τη Ιδιωτική Συλλογή είναι ωραίο, και κυρίω ε, το έργο του Μαουρίτσχουι είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε βλέπετε ότι το ίδιο πράγμα τον έχει απασχολήσει σε πάρα πολλά έργα, και έχουμε μια σειρά από αυτά που είναι πολύ δυνατά. Αυτό του Μαουρίτς λοιπόν στη Χάγη είναι ένα πολύ όμορφο έργο στο οποίο οι δομές του άνω μέρους της εκκλησίας έρχονται να συνδυαστούν με το κάτω. Δυο άντρες έρχονται ντυμένοι με μπέρτες. Θα κάνει κρύο εκεί έξω και έχουν έρθει να προφυλακτούν. Ένα κοριτσάκι έχει πάρει το μεγαλόσωμο σκύλο της που κάθε ήσυχος και κοιτάζουν προ το μνημείο. Μια οικογένεια κοιτάζει ο άντρα ξέρει κάτι παραπάνω για την ιστορία και τον σιωπηλό έτσι Γουλιέλμο ου, ου, και τους εξηγεί το παιδάκι ακούει με προσοχή άρα αρχίζω να έχω μια ιστορία στη βάση του κείωνα βλέπω κάτι γράφιτι παιδικά αφελή και ατελή ε, το φως έρχεται και γλιστράει σε όλη αυτή την παράξενη καθημερινότητα Βέβαια, η υπογραφή του βλέπω και ένα. Ο Gerrit Hobgest. Και βλέπω και θα το. Έχω δύο δηλαδή αναφορέ. Έχει γράψει ένα ωραίο άρθρο η Susan Sondag. Αν θέλει κάποιο να το στείλει ολόκληρο, γιατί είναι πολύ όμορφο. Ε, αυτή γράφει, ωραία, αυτή ήταν θεωρητικό τη φιλοσοφία και τη φωτογραφια Έχει ελληνικά κυκλοφορούν δύο-τρία βιβλία τη, παρατηρώντα τον πόνο των άλλων για τη φωτογραφία και πολλά άλλα. <χει> <χει> έτσι όπως περνά τα χρόνια και εγώ γίνομαι όλο και πιο εξελιγμένη ε, στο θέμα της τέχνης και στριφογυρίζω ανάμεσα σε αυτά τα αριστουργήματα που μεταμορφώνουν τον κόσμο και που τώρα είναι στεγασμένα στο Μαωρίτ ε, θα πρέπει λίγο να υποκύψω έτσι, στη γοητεία που μου ασκούν μερικά αναφυσβήτητα ελάσσονα έργα αυτά που απεικονίζουν τα εσωτερικά των εκκλησιών ανάμεσα στις μικρές απολαύσεις που προσφέρουν αυτά τα έργα υπάρχει αρχικά όλη αυτή η, η, η γενικευτική έτσι, η τάση όλη της Ολλανδικής ζωγραφική ο ε, falling forward into a world ότι ανοίγει ένα σπινακάς και πέφτει εσύ μπροστά μέσα σε έναν κόσμο. And that flicker of an out-of-body into the picture sensation I'm granted in the course of scrutinizing the renderings of these large impersonal spaces populated with very small figures has proved over the case of museum going to be addictive. Mm -hmm. Είναι θυστική αυτή η παράξενη αίσθηση που την απέκτησα επισκεπτόμενη Τόσα μουσεία σε όλη μου τη ζωή, όπου βγαίνεις από τον εαυτό σου και κάνεις μια βουτιά στον κόσμο που σου προσφέρει το ίδιο το έργο τέχνης. So, demagnetizing myself with difficulty from the remembrance and the vermers, I might drift off to say the tomb of William the Silent in the New Becker in Delft, painted by Gerard Hokkest, a peter who was an almost exact contemporary of Rembrandt for some less individualizing pleasures. Και αρχίζει λοιπόν, αυτή είναι το intros to που μιλάει για την εμπειρία που έχει από αυτό το έργο. Σα δείχνω κάποια αποσπάσματα βλέποντα το έργο θέλω να τονίσω δύο πράγματα. The public space chosen for the picture here is one consecrated by two notions of elevated feeling: religious feeling, it's a church, and national feeling, it houses the tomb of the, of the House of Orangus. Άρα η αισθησία ενώφερε τεμια απλή καθημερινή σκηνή που πήγανε τα σκυλιά και τα παιδιά και οι οικογένειε κτλ. Όπω λοιπά, όπως πάνε βόλτες στην πλατεία. Το elevated status που αποκτά προκύπτει από τις αναφορές που υπάρχουν στα δύο πράγματα το ότι εκεί πήγαιναν ή ακόμα αναζητώντας το Θεό και αναζητώντας την ταυτότητά τους. But the painting style supplies the pretext not the subject. Τελικά το έργο δεν είναι αυτό. Η εκκλησία η New Yorker του to Delft και ο τάφος του Γουλιάλμου της Οράνκης εδώ. The tomb of William the Silent is dominated not by the monument, the work, the chief architect of the as it should of which only part is visible, but by the strong verticals of the columns and by the happy light. The subject is an architecture, and to our incorrigibly modernized a way of presenting space. Άρα δεν είναι επειδή είναι εκκλησία ή επειδή είναι ο τάφο τη οράνγκης The painting is not just a view of something but like a photograph something as viewed Αυτή είναι θεωρητικό της φωτογραφίας και θεωρεί ότι η φωτογραφία από μόνη της είναι φτιαγμένη εκεί για να κοιτάζεται We contemplate the space μπροστά στα έργα του Hoagast έτσι ενεργοποιείται ένα είδος στοχασμού τα οποία τον ίδιο τον πυροδοτούν μέσα σε αυτό το χώρο με αυτές τις μικρές φιγούρες που έρχονται και αυτές να δουν ή έχουν ήδη πάρει τη θέση τους και κοιτάζουν για αυτές κάτι όπως κοιτάζουμε εμείς τον πίνακα του «Χογκέστ» βρίσκονται μέσα σε έναν αρχιτεκτονικό χώρο κοιτάζοντας αρχιτεκτονική που έχει αποδοθεί με το μέτρο της αρχιτεκτονικής δηλαδή είναι μια συγκρότηση μιας δομής The presence of people if just one person makes this not only a space but a moment of stopped time Αυτό το έχει όλοι οι ολλαμικοί ζωγραφική. The full body figures of whole Spain have a status not just a size They are citizens, townspeople Where they are is where they belong Μου λέει λοιπόν ότι το έργο δεν είναι Ο πρόγονος, η θρησκεία, ο Θεός Είναι ότι εμείς Ανοίκουμε εδώ. Βρισκόμαστε σε ένα αρχιτεκτόνυμα που είναι μια κατασκευή κοινωνική, που την έχουμε φτιάξει εμεί οι ίδιοι, που συμμετέχουμε σε αυτήν και που την αναστοχαζόμαστε κοιτάζοντά τη. Sacred space that is mildly profaned. Grandiose space that is domesticated. Male tender. Children and dogs are characteristic presence in the dust painting of social theories. Emblems of creatureliness and the memorial splendors εμείς ανάμεσα σε όλο αυτό τη γοητεία μετά πάει στα graffiti και λέει two spaces are being described ότι περιγράφονται δύο χώρο two notions of presence a child has made an inscription on the column the painter has drawn on the panel two spaces logically that can only be depicted as one space physically And two temporal relations of opened to church as a vandalizing presence in the church anterior to the painting and as a faithful documentarist of the church video. οότε δό έχ, έχ ένα παιδί που είθε και βαντάλισε με το γάφτη το ατελέςσφορό του τον είroχo. Και έχω και μένα που ήρθα και αποτυπώνω αυτό το χώρο και χαράζω και εγώ σαν γράφητη την υπογραφή μου Γκέριτ Χόγγεστ, πάνω εδώ. Άρα αυτό έχει το αποτύπωμα της στιγμής, του χώρου και έχει τον τρόπο με τον οποίο εγώ το αποδίδω. Οπότε ο τρόπος με τον οποίο σχολιάζει όλο αυτό παρακάτω ας πούμε λέει για την πόλη της ας πούμε εδώ που λέει The imposing main column in his portrait of the new vicar is not really done by the graffiti γιατί γίνεται πολύ κουβέντα τελευταίους και στην Ελλάδα και την Αθήνα ειδικά για την έννοια του graffiti, την έννοια του βανταλισμού την έννοια του, της προσωπικής έκφρασης το ένα το άλλο με τις γνωστές αντικρουόμενες προθέσεις ομάδων ανθρώπων που ο ένας θεωρεί κακό και λάθος αυτού του αλληλού. Οπότε εδώ η πολύ εμπνευσμένη Σούζαν Σόνταγκ κοιτάει αυτό το έργο μες το Μαουρίτς Φούις και σκέφτεται για τα γράφητη και λέει το έργο του guest περιγράφει έναν κόσμο στον οποίο υπάρχει η αφηρημένη Τάξη μιας κοινωνίας μιας συλλογική ζωής που εδώ αποδίδεται με τον στέρεο και γιγάντιο χώρο is so assumed so successful that it can be played with που είναι τόσο ε, έτσι, δεκτική τόσο κατασταλαγμένη που μπορείς και να παίξεις μαζί της by miniature elements that represent the incursion of the personal the creaturely Public order, η, η, ο, ο, ο τρόπος που ζουν οι άνθρωποι σε αυτή την κοινωνία can be relaxed can even be mildly defaced, μπορεί και να το μοιράξεις για λίγο the sacred and solemn can tolerate a bit of mild profaning το ιερό και το αυστηρό αν έχετε ένα κοσμικό παιγνιδάκι να του κάνεις The imposing main column in this portrait of the New Kirk is not really damaged by the graffiti Το graffiti δεν καταστρέφει την επιβλητική όψη της New York Any more than the less certainly located column in the Vita's painting is ruined by the dog being on it Έχει ο Ντεβίτε ένα άλλο που κατουράει ένα σκύλος του κολόμου στην ίδια εκκλησία Reality is sturdy Not fragile, γιατί η πραγματικότητα αυτής της κοινωνίας είναι ισχυρή, είναι κατασταλαγμένη, είναι έτσι γερωδεμένη, στέρεη, δεν είναι έφραυστη κοινωνία και δομή. Graffiti are an element of charm in the majestic visual environment. Το γράφητη αυτό ξαφνικά γίνεται ένα χαριτωμένο στοιχείο σε ένα μαγικό εσωτερικό with not even the slighted foretaste of the man is carried by the tide of undecipherable signature of mutinous adolescence which has washed over and in the facades of monuments and the surfaces of public vehicles in the city where I live. Στην Αμερική που ζω εγώ, οι οργισμένοι εμφυβοί έχουν γεμίσει τον τόπο με γράφητη. Και αυτά απειλούν ή εξίστανται για, για την απουσία της συλλογικής και κοινωνικής σταθερότητας και δομής. Εδώ δεν υπα... λέει η Sultan. εδώ δεν υπάρχει αυτό. Το, ε, το, το που είναι εδώ, with not even the slightest of it. δεν υπάρχει στοιχείο απειλή σε αυτό που καταστρέφει το χώρο. Και... Όπως αυτό. Γράφητι as an assertion of disrespect. Yes. But most of all, simply an assertion. The powerless angel I'm here Στην πόλη μου που είναι γεμάτη γράφητι, καταλαβαίνω ότι το γράφητι είναι μια επιβεβαίωση ανυπακουή. Έτσι. Είναι, είναι ένα είδος επιβεβαίωση αυτό. Αυτοί που δεν έχουν εξουσία ή δύναμη θέλουν να πούν Είμαι και εγώ εδώ, υπάρχω. Λέει για την πόλη της. The gravity recorded in the Dutch painting of church interiors are mute. They do not express anything other than their own naivete. Δεν απειλούν τη συνοχή τη εκκλησία, τη κοινωνία, τη δομή. Γιατί εκφράζουν την ίδια του την αφέλεια. The enduring lack of skill of their perpetrators. Την, την, ε, την έλλειψη μόρφωσης και ικανοτήτων αυτών που τα φτιάξαν, των εισβολέων ας πούμε. The drawing on the column of Hawkeye's okay painting is not directed at anyone. It is, so to speak, intransitive. Even that red gh, Gerrit Hawkeye's, seems barely directed at anyone. Τι μου λέει, μου μιλάει για μία κοινωνία, γιατί το τονίζω τώρα αυτό, γιατί ζούμε σε κοινωνία που ακόμα δεν έχει βρει τον βηματισμό της και αισθανόμαστε πολύ συχνά να βρισκόμαστε απέναντι σε αντικρουόμενες δυνάμεις ε, που είναι έτσι, αποτελέσματα μιας κοινωνίας που δεν έχει κάσει να κοιτάξει κατάματα τα θέλω της και τα πρέπει τη και να βάλει τα πράγματα στη, στη σειρά που θέλει αυτή. Αυτή εδώ το λέω, το λέω τώρα για όλα αυτά που βιώνουμε χρόνια Δηλαδή από την ασοέ και, και τα άσυλα και το, δεν, το, δεν το λέω παίρνοντας καμία από δύο πλευρές Το λέω ότι κι εγώ ίδιος βρίσκομαι στο, στο μετέχνιο Που συγκρούονται πάνω μου διαφορετικά πράγματα Και δεν μπορώ να ησυχάσω Από την πόλη που με κουράζει με κουράζει να, να, να έρθω εδώ με τη μηχανή ή με το αυτοκίνητο μέχρι την πόλη που κυρίως με κουράζει το ότι δεν αποφασίζει αυτή η κοινωνία να κάψουμε μαζί συλλογικά και να αποφασίσουμε ότι αυτό θέλουμε και αυτό είναι καλύτερο για όλους. Και εδώ η Σόνταγ με αφορμή μια λεπτομέρεια ενός γράφητη, ενός ελάσσονος έργου στο Μαουρίτ μου κάνει μια κουβέντα και μου λέει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο ότι τελικά... Αυτό το έργο είναι πάρα πολύ δυνατό αλλά δεν είναι η δύναμη της Εκκλησίας που κάνει τον παρόκλη του νότου. ούτε η δύναμη των προγόνων που κάνει ο εθνικισμός με το, το άγαλμα του Κολοκοτρώνη ας πούμε ε, είναι όλα αυτά μαζί αλλά κυρίως είναι η πεποίθηση ότι ζω σε μια κοινωνία που συμμετέχω και κοιτάζω όλα αυτά μα απασχολούν, τα κουβεντιάζω, τα μιλάω με τα παιδιά για αυτά και με τα σκυλιά μου ακόμα έρχομαι, τα κουβεντιάζω και όλο αυτό μου φτιάχνει μία κατάσταση και αυτό απεικονίζει. What this painting shows is a friendly space, a space without discord, without aggression, the grandiose before, or innocent of, the invasion of melancholy space, Church interiors are the opposite of ruins which is where the sole the sublimity of space goes to be most eloquent the ruin says this is our past the church interior says this is our present γιατί το 18ο και το 19ο αιώνα θα κυριαρχήσουν τα τοπία με την αισθητική των ερηπείων που είναι η ανάκληση η ρομαντική σκέψη και η ανάκληση του παρελθόντος εδώ λέει η είναι το παρόν The Church In Tύριο this is where you live, this is our present and we're happy with it. Είμαστε στοιχισμένοι που μπορούμε και συγκροτούμε όλα αυτά σε ένα Αιγαίο. Ναι, ο Θεός φαίνεται να μην κάνει ορατή την παρουσία του μέσω των εικόνων αλλά την κάνει μέσω των δομών. Ναι, οι πρόγονοι φαίνεται να μην είναι ικανοί να μας στηρίξουν αλλά κάτι μας μάθανε και τους κρατάνε. Ναι, η καθημερινότητα είναι αυτή. Και όλο αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο η Σόνταγκ μεταφέρει την εμπειρία που έχει από το έργο του August. Ένα έργο ελάσσον. Έλασον. Δεν, δεν είναι από τα πιο δυνατά έργα, πούμε, τα highlights του Μαουρίτς και όμως ανήκει σε αυτή την κατηγορία εδώ όπου προβληματίζει πάνω στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και ο, ε, το κλείνω με τον Σάρενταμ, για να κλείσω αυτή την ενότητα, το κλείνω με τον Σάρενταμ και τον τρόπο με τον οποίο τα ίδια ακριβώς που ισχύουν σε αυτό που σχολιάσαμε του Guest, ο Σάρενταμ τα κάνει πίεση. Τα κάνει ακόμα πιο ποιητικά. Είναι σαν, είναι σαν να μεταφερθήκαμε ας πούμε από την πόλη που μας ταλαιπωρεί σε μια γωνιά αυτής της όμορφης χώρας και να λέμε σε έναν παράδεισο και στο διαμέρισμά μου δεν το είχα καταλάβει οπότε ο Σάραντα μεταφέρει αυτό το στοχασμό σε αυτή τη γοητεία του παραδείσου. Σε αυτό το έργο βάζει και το όργανο, αλλά δεν είναι το όργανο που έχει τη δύναμη. Είναι η αρχιτεκτονική δομή του χώρου και το παιχνίδι του ανθρώπινου μυαλού που μπορεί να φτιάχνει έναν κόσμο πιο ευτυχισμένο. Από την αρχιτεκτονική δομή του μέχρι τις κοινωνικές δομές του. Οπότε τελειώνουμε με μια σειρά από λεπτομέρειε από δύο, δύο έργα του Σόνετα. γιατί κι αυτοί παρατηρούν αυτό Πάρα πολύ ωραίο, ένας πολύ ωραίος συνδυασμός του κοσμικού με το ιερό. Δηλαδή που, που, που, που, που ακόμα, και αυτό, ακόμα και αυτό σε αυτό είναι σε σύγκρουση. Είναι σύγκρουσιακό δηλαδή. Ε, του, του, του φτωχού με το πλούσιο. Και σε μας είναι. υπάρχει ένα μίσο ανάμεσα στα δύο. Οπότε αυτό είναι ένας τρόπος μέσω του καλλιτεχνικού έργου να ε, ε, ε, διατυπώνει την αίσθηση και την πεποίθηση ότι το ανθρώπινο μυαλό μπορεί να συγκροτήσει και να συμφιλειώσει αντιθετικά πράγματα και να φτάσει σε ένα ενιό αποτέλεσμα σαν τις αρχιτεκτονικές δομές του Σάρετα που είναι τα ολλαμικά εσωτερικά των άδειων και αεκκλησιών. Σονάτες. το σταματάω εδώ και την επόμενη φορά θα περάσουμε στο ε, έκτο μέρος που είναι και το πιο ωραίο που θα εντάξει το Vermeer που είναι οι ηθογραφικές σκηνές. Αυτές οι σκηνές δηλαδή που είναι οι σκηνές τη καθημερινότητας. Σας ευχαριστώ πολύ.